Αρχάς να πω ότι εγώ θα επιχειρήσω μια λίγο κάπως πιο πολιτική τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα του Ιμπεριαλισμού και των πρόσφατων εξελίξεων, ε, παρά μια τόσο θεωρητική, ας πούμε, και ιδεολογικής εμβάθυνσης. Ε, δεν το κρύβω ότι θεωρώ και τους συνομιλητές που είναι εδώ κοντά μου και πιο έμπειρους και πιο διαβασμένους πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. θεωρώ ότι έχει και μια σημασία να, να γίνεται μια συζήτηση περισσότερο και στο κομμάτι της πολιτικής και στο κομμάτι της συγκυρία του σήμερα και στο κομμάτι του πώς ε, μπορούμε να απαντούμε στα ζητήματα. Καταρχάς, νομίζω ότι η, το θέμα της εκδήλωσης ε, είναι και κάπως αυτονόητο για τι ε, τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι... Όσα πρόσφατα είδαμε και, στην, και στο κομμάτι των εξελίξεων στην Ουκρανία, έφεραν και πάλι το ερώτημα στα αμφιθέατρα και τις αριστεράς, αλλά και συνολικότερα του κινήματος, του κινήματος, έφεραν και πάλι το ερώτημα του υπεριαλισμού, έφεραν και πάλι τα κροατήρια και τα αμφιθέατρα ε, αντιμέτωπα με αυτό το ζήτημα. Και λέω, έφεραν και πάλι, όχι προφανώς γιατί ο υπεριαλισμός ε, είχε εκλείψει με κάποιο μαγικό τρόπο, από τον, ως παρουσία, ως στάδιο ανάπτυξης του καπιταλισμού από τον κόσμο, αλλά γιατί δυστυχώς υπήρχαν και στην αριστερά και ευρύτερα ρεύματα τα οποία με έναν τρόπο είχαν ε, κατασυκοφαντήσει, είχαν ε, υποβαθμίσει το ζήτημα του υπεριαλισμού και της ανάλυσης με βάση αυτόν. Ε, η εξελίξει στην Ουκρανία όπου παρακολουθήσαμε μία χώρα η οποία παρουσία προσώπων ξένων κρατών, τόσο των ΗΠΑ όσο και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθήσαμε μια εικόνα μιας χώρας που σπαράστηκε από μια μιας χώρας η βία των, των οποίων κινητοποιήσεων εξασφαλίζεται τόσο από την παρουσία της ακροδεξιάς, ακόμα και ναζιστικών αποκλήσεων έτσι, ομάδων, όσο και από τους Απαραίτητου εντός εισαγωγικών ελεύθερους σκοπευτές που αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν μία εικόνα ε, αυταρχικής εξουσίας και αυταρχικού καθεστώτος, ε, όλη αυτή η εικόνα που δόθηκε, αν θέλετε, και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και μέσα από τους ε, κύκλους των κυρίαρχων ε, δείχνει ε, το πόσο, ας πούμε, ακόμα και σήμερα, ε, σε πείσμα θεωριών περί παγκοσμιοποίησης, περί... Ε, θερματισμού τον των ανταγωνισμών μεταξύ των υπεριαλιστικών κρατών ε, και σε πείσμα θεωριών που ήθελαν να βλέπουν συγκινητοποιήσει στην Ουκρανία ε, μόνο ταξικό ε, πρόσημο και προσδιορισμούς, ότι ο υπεριαλισμός είναι και παρόν και οι ανταγωνισμοί και, και καθορίζει ας πούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τι εξελίξεις ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, σε μεγάλο βαθμό θεωρούμε ότι ο σύγχρονος υπεριαλισμό εξάλλου έχει την ικανότητα και την ευφυία να εκμεταλλεύεται ε, τυχόν συλλογικέ δυναμικέ διαμαρτυρίας. Ε, αυτό φαίνεται από την αμερικάνικη υποστήριξη, για παράδειγμα, του αντιαπικιακού αιτήματο στην επόμενη μέρα ακριβώ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι την πιο σύγχρονη ενσωμάτωση διάφορων μαζικών κινημάτων. Σε στρατηγικέ αλλαγής καθυστότητων, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά σε αυτόν το τομέα. Ε, όπως είπα πριν από λίγο, ο, δυστυχώς υπήρχαν ρεύματα και μέσα στην αριστερά, τα οποία ε, συκοφάτησαν τον, αντιμπερ, τον αντιμπεριαλισμό για τις ε, τελευταίες αρκετές δεκαετίες. Είχαμε ρεύματα τα οποία υποτιμούσαν την ανάγκη αντιμπεριαλιστικής παρέμβασης, Θεωρώτα ότι πρόκειται, ο υπεριαλισμός είναι μία αντικειμενική διαδικασία, μία μια αντιστρέψιμη κατάσταση, ε, που σε τελική ανάλυση μπορεί να βοηθάει και αυτό που λέμε επαναστατικό προτζέσ, αφού επεκτείνει στο έπακρο τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγή παραγωγής και άρα τις αντιθέσεις της σύγχρονης εποχής. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, συνδυαζόταν με έναν ιδιότυπο και γραμμικό, κατά την άποψή μας διεθνισμό, που θεωρούσε ότι υπάρχουν μόνο ταξικές αντιθέσεις, υποτιμούσε σε μεγάλο βαθμό τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και τα κινήματα ε, αυτοδιάθεσης και οριακά οδηγούσε ακόμα και σε γραμμές, ας πούμε, ιτοπάθειας. Υπάρχουν παραδείγματα και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τέτοιων αντιλήψεων. Ε, η ίδια αντίληψη, αν θέλετε, οι ίδιες αυτές αντιλήψεις, τα ίδια αυτά ρεύματα, οδήγησαν και σε μία αδυναμία κατανόησης, πούμε, των εξελίξεων, που είχαμε σε ένα πιο πρόσφατο παρελθόν, στο, στη Βαλκανική Χερσόνησο. Το παράδειγμα της Ιουδικοσλαβίας, νομίζω, είναι χαρακτηριστικό για το πώς μπορεί η, η ευρωπαϊκή αριστερά να ερμήνευσε, να να έδειξε μία δυναμία και μία μηχανία να κατανοήσει το βάθος της γυγκοσλαβικής κρίσης, να κατανοήσει τις εσωτερικές εντάσει αλλά και τους εξωτερικούς επικαθορισμούς τη γυγκοσλαβικής κρίσης και επί τη ουσία νομιμοποίησαν και τα αστικά σρώματα στον χώρο της Γυγκοσλαβίας και της μαφίας να γίνουν οι κυρίαρχες δυνάμεις στο εσωτερικό, ε, αλλά συμπαρατάχθηκαν και με μία αντισερβική ιστερία που επικράτησε την περίοδο και με αμήχανα έτσι να σταθούν μπροστά στην βάρβαρη υπεριαλιστική επέμβαση που ακολούθησε, που ακολούθησε στην ε, Ιουγκοσλαβία. Ε, συνδέεται νομίζω και νομίζουμε το κομμάτι αυτό της αμφισβήτησης ας πούμε του υπεριαλισμού ως, και ως θεωρητικού εργαλείου αλλά και του αντιυπεριαλισμού ως ε, στάσης πολιτικής ε, της αριστεράς και με μια ας πούμε, έτσι, παρεξήγηση και αμηχανία τη αριστερά μπροστά στο κομμάτι υπεριαλισμό και ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, στο κομμάτι του να δικαιολογήσουν οι υπεριαλιστικέ Θυμίζω από την υπόθεση με τα σκίτσα του Προφίτη, για παράδειγμα, μέχρι ε, τη Μαντίλα, που ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν σαν μηχανισμοί προπαγάνδα για να δικαιολογήσουν και μια έτσι ε, επίθεση προς ε, χώρες και κράτη του, της ε, μέσης ανατολής αλλά και της ε, από ανατολής. Ε, σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ως αντίληψη ότι αυτή είναι η μόνη προβληματική. Υπάρχει από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και ρεύματα είτε φιλοσοβιετικά είτε άλλες θεωρητικές αναφορές που αναπαρήκανε σε μεγάλο βαθμό ένα προηγούμενο διάστημα, μία μονομερή αν θέλετε αντιπεργαλιστική τοποθέτηση που έβλεπε τα πάντα υπό το πρίσμα της αντίθεσης των δύο τότε αντιμαχόμενων μπλοκ και παρέκαμε σε μεγάλο βαθμό τις ε, ταξικές αντιθέσεις. Ε, φίλες και φίλοι, επειδή <coughs> ίσως ε, πλατειάζω κιόλας ο κομμάτι. Αυτό και θα ήθελα να περάσω και στο πιο ουσιαστικό που είναι το, το σήμερα και τι διώνουμε. Ε, κατά τη γνώμη μου, ο κόσμος, ο κόσμος μας βρίσκεται σε μία συνθήκη μετάβασης. Ε, νομίζω ότι είναι φανερό, ήδη από το 1989 και την κατάρρευση των, των ονομαζούμενων σοσιαλιστικών καθεστώτων μία απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι να να παγιώσουν και να, και να κάνουν πιο αισθητή ε, το γεγονός ότι είναι η ηγεμονική δύναμη στην υπεριαλιστική αλυσίδα. Νομίζουμε ότι σήμερα, κατά την τελευταία δεκαετία, αυτό τίθεται υποχρεωτικά με άλλους όρου και τίθεται με άλλους γιατί υπάρχουν εξελίξεις συνολικά σε αυτό που λέμε υπεριαλιστική αλυσίδα. Ε, συνολικά σε αυτό που λέμε ε, παγκόσμιους καταμερισμούς Νομίζω ότι ε, η ανάδεση της Κίνας Η ανάδεση της ε, Ινδίας Μια σχετική σταθεροποίηση που υπάρχει στο... στη Ρωσία Και η άνοδος ε, αρκετών λατινοαμερικάνικων ε, χωρών Δείχνουν ότι η αμερικάνικη γεμονία με έναν τρόπο Δεν είναι τόσο αυτονόητη ε, Αυτό κατά την άποψή μας, δεν ε, δεν σημαίνει ότι η γεμονία αυτή, αυτή τη στιγμή αμφισβητείται. Ε, απλά ότι δεν είναι τόσο αυτονόητη. Θεωρούμε όμω ότι για την ανάδειξη ενό νέου ηγεμού, μια νέα ηγεμονική δύναμη μέσα στην εμπειριαλιστική αλυσίδα, δεν αρκούν ούτε μόνο οι οικονομικοί όροι, ούτε μόνο οι στρατιωτικοί όροι. Αν θέλετε, το ζήτημα τη της ηγεμονεύουσα δύναμη είναι πολύ πιο σύνθετο. Ε, αφορά, ε, α πούμε, το παράδειγμα των ΕΠΑ την εξαγωγή ενό συγκεκριμένου καθυστότητας συσσόρευσης, μια συγκεκριμένης οικονομικής αρχιτεκτονικής, που επέτρεπε την ανάπτυξη πολλές φορές και φορών έξω από τον κοινωνικό σχηματισμό των ΗΠΑ, αναφέρω τα παράδειγμα της Ιαπωνίας για παράδειγμα, την εξαγωγή ακόμα-ακόμα ενός πολιτιστικού, πολιτιστικού και ειδολογικού προτύπου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν αφισβητείται από την ουσία η ηγεμονική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η εποχή στην οποία μπαίνουμε και αποδεικνύεται και από τι εξελίξει τελευταίε είναι και πιο αντιφατική, και πιο συγκρουσιακή και είναι ανοιχτή σε καινούριε εξελίξει. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι, για παράδειγμα, ο κύκλος που ξεκίνησε το 2000 μια επιθετική πολιτική από την πλευρά των ΗΠΑ στο κομμάτι αρχικά τη Μέση Ανατολή. Ε, με τις επιθέσεις σε Αφγανιστάν, σε Ιράκ, με το σχεδιασμό που μπορεί να υπήρχε για το κομμάτι του Ιράκ. Συνεχίζεται στις μέρες μας με, με μια προσπάθεια επίδειξης δύναμης, αν θέλετε μια λαζονική προσπάθεια επίδειξης δύναμης από την ε, ηγεμονική δύναμη στην περιαλιστική αλυσίδα, τόσο στην Ουκρανία, όπου έγινε προσπάθεια να αποσπαστεί, αν θέλετε, από την ε, ε, επιρροή της ε, Ρωσίας, όσο και στο ζήτημα της βενεζουέλας, και στι πρόσφατε διαδηλώσεις που είχαμε εκεί πέρα, ότι... όσο και στο κομμάτι της κούφας, όσο και στο κομμάτι, αν θέλετε, της πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών που σηματοδοτούν αυτές ε, οι χώρες και το αγκάθισα πλευρά του και στο μαλακό υπογάστριο που σηματοδοτούν αυτές οι χώρες ε, για, την, ε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρέπει να αγνοούμε και τι εξελίξεις ε, στην ίδια την Τουρκία, δεν θα μπω αναλυτικά σε αυτό το κομμάτι, Πάντω όλα αυτά αναδεικνύουν και μια επιθετική έτσι, προσπάθεια της Αμερικής να επαναβεβαιώσει την ηγεμονική της θέση, αλλά και προβληματικές, τόσο στο κομμάτι της Ουκρανίας, όσο και στο κομμάτι της Συρίας. Διαπιστώσαμε, πούμε, ότι δεν είναι και τόσο γραμμικά και τόσο αυτονόητα πλέον ε, τα πράγματα. Κάτω γνώμη μας και ως αριστερή ανασύνθεσης, ε, στο κομμάτι των εξελίξεων και της Ουκρανίας είχαμε επιλέξει να πάρουμε εξ αρχή θέση απέναντι στις εξελίξεις, εξ να να τονίσουμε το, το χαρακτήρα αν θέλετε, των κινητοποιήσεων που προβάλλονταν εκείνη την περίοδο με μια ευκολία ως λαϊκή εξέγριση, λαϊκές κινητοποίησει κτλ. Ε, όχι προφανώ γιατί υποτιμούμε δυναμικέ κοινωνικέ και ταξικέ που μπορεί να υπήρχαν μέσα στην Ουκρανική κοινωνία, αλλά γιατί ε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναλύουμε και με βάση το διεθνές περιβάλλον και με βάση τους διεθνούς διεθνείς ε, ανταγωνισμούς και τον ε, υπεριαλισμό κατά τη γνώμη μας. Ε, κατά τη γνώμη μας επίσης η αριστερά δεν μπορεί και δεν πρέπει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και σε μια τέτοια κατάσταση να επιλέγει μια πολιτική ίσων αποστάσεων ε, σε, σε συμπρουσιακές καταστάσεις δεν μπορεί να επιλέγει ε, τη ίση αποστάσει θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει, να έχει τα θεωρητικά εργαλεία να διακρίνει ποιο κάθε φορά είναι ο, επιτιθέ, ο επιτιθέμενο και ποιο αμυνόμενο, ποιο ε, προβάλλει στην κάθε συγκυρία σχέδια αποσταθεροποίηση και ποιο όχι, ποιο επιδιώκει εκείνη την περίοδο ε, την ανατροπή των συσχετισμών και ποιο όχι. Το να παίρνει θέση, κατά τη γνώμη μα, σε μία σύγκρουση δεν σημαίνει ότι ταυτίζεσαι με τον έναν πόλο. Σημαίνει όμως ότι αντιλαμβάνεσαι πιθανά αποτελέσματα που θα έχει αυτή η σύγκρουση ε, για τους ίδιους τους λαούς, για την, ε, για την ίδια την κατάσταση στην, ε, στα διεθνή. Ε, παράλληλα, ωραία, θα παράλληλα, θεωρούμε ότι παρόμοιο λάθος, όχι σοβαρές, αλλά το ίδιο λάθος, αν θέλετε, είναι με την πολιτική των ίσων αποστάσεων, είναι όταν η αριστερά νομίζει, φαντασιώνεται ότι μπορεί να παίξει ε, στο πεδίο των ε, ενδοεπηρεαλιστικών αντιθέσεων. Ε, και εδώ δεν μπορεί να μη σχολιάσει κανείς, κατά τη γνώμη μου, προσπάθειες πρόσφατες που γίνανε και από την πλευρά ε, του ΣΥΡΙΖΑ, ε, στο κομμάτι της προσέγγισης κύκλων στις ΗΠΑ, ακόμα και κύκλων κυβερνητικών εντός του Δημοκρατικού κόμματο. Ε, βασισμένα ίσως σε μια αυταπάτη και πάνω στο πεδίο ας πούμε, της κρίσης ελληνικής και των προβλημάτων του ελληνικού κοινωνικού συμμαχισμού, σε μια αυταπάτη ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει καλύτερες θέσεις και για το ζήτημα του χρέους και για το ζήτημα των μνημονίων και για, ζήτημα, και για τα ζητήματα αυτά. επί της ουσίας όμως το μόνο που έγινε κατορθωτό γι' αυτό φάνηκε είναι μια σαφής υποχώρηση του αντιυμπεριαλιστικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ, μία σαφής υποχώρηση σε θέσεις φύλλα προσκύμενες στις ΗΠΑ, μία σαφής υποχώρηση πρώτα-πρώτα στο κομμάτι του Ισραήλ και του του που παίζει στη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ε, κατά τη γνώμη μα, μια σύγχρονη αριστερά φίλε και φίλοι δεν μπορεί παρά να είναι αντιυμπεριαλιστική. Και νομίζουμε ότι δεν μπορεί να, παρά να είναι αντιυμπεριαλιστική, για πρώτο και κύριο λόγο ότι αλλαγή πορείας, και θα αναφερθώ κυρίαρχα στο ζήτημα της Ελλάδας, αλλαγή πορείας για τον ελληνικό λαό και για τον τόπο, ε, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ρήξη με τον υπαρκτό υπεριαλισμό, χωρίς ρήξη και αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ολοκληρώσεις τύπου Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ΝΑΤΟ, χωρί να θέτει τα ζητήματα όπως ε, πραγματικά είναι, χωρίς να στρογγυλεύει ε, γωνίες και χωρίς να προσπαθεί, ε, όπως είπα παραπάνω, να παίξει με τις ενδοϊπεριαλιστικές αντιθέσεις, καλλιεργώντας αυτά και στον εαυτό τη, αλλά πολύ περισσότερο ε, στο λαό. Υπάρχει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία από την άλλη πλευρά, αν θέλετε, για το ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να σηκώσει το γάντι και να και να επιλέξει τον δρόμο τη ρήξη με αυτού του μηχανισμού. Υπάρχει μια ολόκληρη ρητορική ότι δεν μπορεί να σταθεί ένα λαό μόνο σου, χωρί συμμαχίε κτλ. Όσα ε, να μα λένε ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει κάποιο μέλλον ορατό και ευίωνο μπροστά τη, όντα μέσα σε αυτού του μηχανισμού. Σαν να μα λένε ότι δεν ευθύνεται και η πρόσδεσή τη σε αυτού για τι πολιτικέ που επιλέγονται και δρομολογούνται. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ε, θεωρούμε ότι ο άλλος δρόμος είναι έξω από αυτού τους μηχανισμούς, ο άλλος δρόμος είναι σε σύγκρουση με αυτούς τους μηχανισμούς. Θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να το κάνει ε, μόνο ένας λαός αποφασισμένος, οργανωμένος, να παλέψει σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, χρειάζεται μία αριστερά η οποία θα θέτει τα ζητήματα, Χρειάζεται μια αριστερά η οποία θα σηκώσει το γάντι και θα μιλήσει για το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας ε, με βάση τα όσα είπα ε, παραπάνω. Ε, θα μιλήσει για το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας με έναν τρόπο, αν θέλετε, από την πλευρά και από τη σκοπιά του λαού και όχι υπερταξικό, ε, εθνικιστικό, ε, με έναν τρόπο που επιλέγουν να κάνουν οι δεξιές πούμε, παρατάξεις. Και ε, αριστερά, ας πούμε... Το εθνικό που λέει αριστερά και το πατριωτικό που λέει αριστερά περιλαμβάνει και του μετανάστε μέσα σε αυτό, περιλαμβάνει όλου του εργαζόμενου που ζουν και εργάζονται εδώ πέρα, δεν περιλαμβάνει του εκπροσώπου του πλούτου. Για μα ωστόσο είναι ζήτημα που θα πρέπει να σηκώσει το γκάτι και να το θέσει σε αυτέ τι εποχέ. Είναι ζήτημα το οποίο θα πρέπει να παίξει κυρία ρόλο μαζί με όλα τα άλλα. Προφανώ και θα κλείσω εδώ, γιατί θέλω να σεβαστώ το χρόνο έτσι. Ευχαριστούμε. Κύριε Τρία λεπτά. Ε, και εγώ από τη δικιά μας μεριά θέλω να ευχαριστήσω τον Πλατήποδα για αυτή την πρόσκληση. Νομίζω ότι τις αυτή εδώ βοηθάνε στο να αναπτύσσεται ένας πολιτικός προβληματισμός ε, πέρα από τις ε, παρεξιγήσεις και από τις, ε, τα τείχη και τις οικονομικές ζώνες που τίθεται πολλές φορές και που δεν έχουν κάποιο νόημα. Ε, και Εγώ, επίσης, πιστεύω ότι το να διευκρινίσουμε και τις παρεξηγήσεις μας, δηλαδή να διευκρινίσουμε και πού διαφωνούμε, είναι ένα σημείο αρχής, σημαντικό, ε, στο να μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Ε, από τη δικιά μου τη μεριά, ε, θα ακολουθήσουν τελώς διαφορετική γραμμή από το Γιάννη. θα έφτιαξε μια τοποθέτηση αυστηρά πάνω στι ερωτήσεις. Ε, οι οποίες ε, τέθηκαν από τη μεριά του ομίλου και έτσι όπως ε, μου ήρθε και το σχέδιο της συζήτησης ε, και θα αφήσω κάποιες πολιτικές εκτιμήσεις του παρόντος στο κλείσιμο. Ε, για να μην ε, τρώγει πολύ χρόνο ε, βασανίζει, τη, λέει την αριστερά, Κατά τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να τη βασανίζει το ζήτημα του υπηρεαλισμού, θα έπρεπε να την βασανίζουν άλλα πράγματα, πιο προθυμένα. Αλλά τι να κάνουμε, η πραγματικότητα πολλέ φορέ δεν συμβαδίζει με τι ε, υποκειμενικέ μα διαθέσει και εξάλλου αυτό αποτελεί και μια φωτογραφία και του επίπεδου στο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται η αριστερά, το κίνημα, αυτό, στο, στο οποίο, αυτό το οποίο αντιπαρατίθεται στον υπηρεαλισμό καπιταλισμό. Που για μένα είναι μια ενιαία ενότητα. Ε, πρώτη ερώτηση. Ε, ο όρος υπεραλισμός σήμερα ε, αναφέρεται σε κάτι. Έχει επιληθεί η διευθέτηση της έννοια αυτής ή είναι ανοιχτή. Ε, λέει Μιλώντας για τον υπεραλισμό αναφέρομαι στην προσπάθεια να εξηγηθεί και το ζήτημα της ανόδου του φασισμού γιατί αναφέρθηκε και η Ουκρανία. Ε, αναφερόμενος σε ρίση του Λένιν όταν αντιμετωπίζονταν, αντιμετωπίζονταν το διπλό πρόβλημα της ανάδειξης των φασιστικών στοιχείων στη Γερμανία με την πρόθεση της σοσιοδημοκρατικής προδοσίας ο Στάλιν έλεγε για ότι ο εμπειρελισμός είναι ε, ο καπιταλισμός σε πιθανη αγωνία ε, νομίζω ότι αυτό φωτογραφίζει ε, με πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και τη σημερινή μας εποχή. Ε, επιθανά τη αγωνία με την έννοια ότι ε, είναι ένα στάδιο του καπιταλιστικού συστήματος στο οποίο εκφράζονται με πολύ οξυμένο τρόπο οι αντιθέσεις που οδήγησαν το καπιταλιστικό σύστημα σε αυτό το στάδιο. Όλε οι εναλλακτικές προσεγγίσεις ε, των τελευταίων 50 χρόνων που για μένα εναλλακτικές στη θεωρία, τη λεμιστική θεωρία του υπηρεαλισμού, ε, που για μένα, όχι μόνο για μένα, αλλά και γενικότερα για το δικό μου χώρο, ήταν μια προσπάθεια ε, αναπαραγωγής της θεωρία θεωρίας. Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό, πρόσφατα, σχετικά πλέον δεν είναι πρόσφατο, η θεωρητική προτσέγγιση της αυτοκρατορίας, του Νέγκρι, αλλά και οι θεωρίες οι παλιότερες για τη θεωρία περιφέρειας και κέντρου, του Σαμίρα Μίν, οι θεωρίες για την παγκοσμιοποίηση και την αντιπαγκοσμιοποίηση, οι θεωρίες για τις καπιταλιστικές ολοκληρώσεις. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μας, απειχούν ε, το ιδεολογικό σπέρμα ενός σταδίου, μετά σταδίου του συστήματος, που έχει καταφέρει, έχει ολοκληρωθεί, έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και έχει καταφέρει ε, να δημιουργήσει δομές ε, παγκόσμιας και διεθνούς δομής τέτοιες που ε, μπορούν να ξεπεράσουν τις αβάστακτα και αβυσαλέα οξυμένες αντιθέσεις. Ε, ο Λένιν, όταν... Ε, και θα συμφωνήσω, και γιατί έδειξε και μια ματιά και συζητήσεις που έχουν γίνει για το ζήτημα του εμπειραλισμού από Αμερικάνους, αριστερούς Αμερικάνους, ε, δανείστηκε πάρα πολλά την ανάλυση του, και από τον ίδιο τον Γκαουτσκί και από τον Μπουχάνι, και από τον Χίτελ σχετικά με τον οικονομικό εμπειραλισμό, αλλά λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα σημείο. Βλέποντας ότι τα Μητροπολιτικά Εμπειραλιστικά Κέντρα μετατρέπονται σε κέντρα χρηματοπιστωτικής, Λιστείας, όλων των λαών και των χωρών, θέτει το ερώτημα: Αυτή θα είναι η πορεία του καπιταλισμού στα κέντρα από εδώ και πέρα. Και απαντάει ω εξή: Μπορεί να είναι και αυτή, αν η ταξική πάλη του προεκταριάτου δεν δημιουργήσει μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, ο Λένι στην ανάλυση του, η οποία, την οποία δεν πρέπει να την, την παίρνουμε σαν οδηγό, αλλά δεν πρέπει να την παίρνουμε σαν Ευαγγέλιο, κατά τη γνώμη μα. Ε, έχει θέσει ένα δυναμικό στοιχείο που έχει να κάνει με, την, με το ζήτημα τη ταξική πάλη. Και ως ένα βαθμό η κρίση του 2008, που είναι βέβαια το επιθανόμενο η χρηματοπιστωτική κρίση του, τα βασικά ζητήματα βρίσκονται στη βάση του, του καπιταλισμού-υμπεραλισμού, ε, έτσι όπως εκδηλώθηκε σαν χρηματοπιστωτική κρίση, δείχνει να επιβεβαιώνει αυτή την, την μελαχολική, ας το πούμε, μια άποψη, ε, τοποθέτηση του Λένιν, με την έννοια ότι έβαλε στην ιστορία και το ζήτημα του, του υποκειμένου ότι εξελίξεις στο οικονομικό επίπεδο, δεν εξελίξεις σιδερένιο νόμων της οικονομίας, αλλά μπαίνει και η ταξική πάλι Άρα με αυτή την έννοια ε, θα μπορούσαμε να δούμε, πιστεύω, πώς ιστορικά εξειδικεύεται το ζήτημα του εμπειριαλισμού σήμερα, στη βάση και των στοιχείων που έφερε και ο κάποια θέματα, ε, Τη περιφερειακών δυνάμεων, δηλαδή τι είναι η BRIC, έτσι. Τι βγαίνει από... Ε, τις χώρες του πόλου, τι χώρε του πρώην υπαρχού σοσιαλισμού, τι χώρε είναι αυτέ που βγαίνουν, εξαρτημένε ή ακριβώ ε, φροντίστε να μην είναι χώρε, τι τσακίσαν δεν τι βγάλουν στο αμερτάρι, τσακίσαν τη βαριά του βιομηχανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Έτσι, ε, τι είναι ακριβώ, η Κίνα και η Ινδία είναι υπεραλιστικέ χώρε, αλλά σε ποιο επίπεδο και, και τι νόημα έχει η αντιπαράθεση σήμερα Ανατολή και Δύση και σε ποια επίπεδα, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία εξειδίκευση πάρα πολύ σημαντικά και πεδία προβληματισμού που θα μπορέσαμε να τα δούμε. Αλλά νομίζω ότι ε, βασικό εργαλείο εξακολουθεί να μένει η, η σχέση του υπεραλισμού, έτσι όπως την έχει γιατί πόσο λένε, τα πέντε βασικά σημεία, εξαγωγή κεφαλαίου, χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, πόλεμος για την ανακατανομή των αγορών και την ανακατανομή του κόσμου κτλ. κτλ για να μην, και φυσικά το ζήτημα των προελευταρικών επαναστάσεων. Στο δεύτερο σημείο. Ο, αν ο Υμπεριαλισμός προκύπτει ως αναγκαιότητα, ε, όπως ο Λένιν χαρακτήρισε τον υπεραλισμό του προηγούμενου αιώνα σαν αιώνα του υπεραλισμού και των προελιτεριακών επαναστάσεων. Δηλαδή, συμπλήρωσε, για να κάνω τη συνέχεια με, την, με τον προηγούμενο πολιτισμό, συμπλήρωσε ε, αυτό το προσδιορισμό ε, θέτοντας το των προελιτεριακών επαναστάσεων. Και μάλιστα στην πορεία Τη ανάπτυξη κομμουνιστικούς κομμουνιστικού όταν στο μεγάλο κύκλο τη ε, πάλη των λαών έπαιρναν και τα εθνικοπληροφροτικά κινήματα κτλ., μπροστά στο προλετάριο των χωρών προστέθηκε και το καταπιεσμένο έθνο και λαό. Ενωθείτε. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια, ορίζεται από το ελληνισμό μια στρατηγική ρηγμάτων στο υπεραλιστικό σύστημα. Η οποία ε, ε, προφανώ έχει να κάνει με την αναμέτρηση μαζί σε όλα τα επίπεδα. Αυτού του είδους η λογική των ρηγμάτων και των αδύναμων κρίκων ε, αναιρέθηκε μετά τη δεκαετία του 50 με την θεωρία της ελληνική συνύπαρξης που βάζει φραγμό στην ε, θεώρηση του υπεραλισμού καπιταλισμού έτσι όπως την έβλεπε ο Λένιν και έχει τα άμεσα αποτελέσματά της σε μια πρώτη φάση στο πώς δεν υποστηρίζει το αγώνα στο Βιετνάμ αργότερα βέβαια υποστηρίχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση αλλά ε, πλέον στην προσπάθεια να κάνει παρέμβαση στην περιοχή και επίσης αυτού του είδους η θεώρηση επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη στροφή της Κίνας που γίνεται από τη δεκαετία του 70 και μετά όπως εφαρμόζεται με τη θεωρία των τριών κόσμων που θα μπορούσε να είναι μια επαναστατική θεωρία ε, σε μια άλλη βάση με την έννοια ότι θα προσπαθούσε να ενώσει τους λαού των χωρών με, το, με την πάλη τη Ραϊκής τάξη στα Κέντρα, αλλά στην ουσία ήταν η, προμετω, η προμετωπία της ε, υποχώρησης σε όλα τα επίπεδα ε, και της ένταξης στο, στον καταμερισμό εργασίας, σύγκ έκφραση, που υπήρχε στα εγχειρίδια της προηγούμενης δεκαετίας όταν αναφερόνταν στο υπεριαλιστικό σύστημα. Σήμερα πια δεν χρησιμοποιείται. Και αυτό φάνηκε, είχε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στα επαναστατικά κινήματα. Δηλαδή η πιο σοβαρή επανάσταση της πυρολού του 8, δηλαδή, η Ιρανική επανάσταση, η επανάσταση η οποία πραγματικά συντάραξε το εμπειραλιστικό σύστημα και τα κύματά της φτάσανε σε πάρα πολλές γωνιές, καπελώθηκε, γεμονεύτηκε από φονταμεντιστικές δυνάμεις, και έχουμε και το παράδειγμα έτσι διάφορων αντιοκρονητικών κινημάτων όπου κυριαρχούν οι αστικές τάξεις στην πορεία αυτή, κυριαρχούν ε, φασιστικές και σοσιαλφασιστικές κλίκες στην προσπάθειά τους να εντάξουν τη διαδικασία αυτή ε, στην ανάδειξή τους μέσα στην, στον εμπειριακρισμό καπιταλισμό. Άρα ε, με αυτή την έννοια, ε, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πολλά πράγματα γιατί έχουν μεσολαβήσει από τότε ε, αλλά νομίζω ότι αυτά τα, ε, τα ορόσημα που έβαλα προηγούμενα έχουν να κάνουν ακριβώς με το ότι ε, στην ουσία η, ανάλυση, η ελληνιστική ανάλυση για τον εμπεραλισμό ε, δεν εφαρμόζει από τους αριστερούς, δεν, ε, η υποχώρηση αυτή του και μνηστικού κινήματο έχει φέρει, ε, τη σφραγίδα και την ιδεολογική. Η επίκληση του υπεραλισμού και η χρονική του το σημείο 3 ναι, όντως μπορεί να συσκοτήσει το ζήτημα του υπεραλισμού, το ζήτημα του καπιταλισμού. Και σήμερα έχουμε συνδέω με τα προηγούμενα δυνάμεις πολιτικές οι οποίες πάρα πολύ εύκολα Αναγνωρίζουν αντιμπειραλιστικές διαθέσεις σε μερίδες της αστικής τάξης Συρία, Λιβύη ε, οι οποίες ε, ε, ή ακόμη και σε ε, ε, ηγεσίε ε, θρησκευτικού φανατισμού προσπαθούν να τους δώσουν μια αντιμπειραλιστική χρειά ε, και όντως υπάρχει ένα ζήτημα εδώ στο κατά πόσο ε, πραγματικά το ζήτημα του εμπειραλισμού μπορεί να συσκοτιστεί αν δεν τεθεί ως ένα, ο εμπειραλισμός σαν στάδιο του καπιταλισμού του καπιταλιστικού σύστηματος. Ε, και θέλω να πω ότι ε, στοιχεία εμπειραλιστικά υπήρχαν στο καπιταλιστικό σύστημα. Ε, αναφέρω εδώ ότι το τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου κεφαλαίου του Μάρξ είναι ακριβώ η προσπάθεια να δει το ζήτημα τη αφαγγειοκρατίας. Ε, και δεν γίνονται παρθενογενέ στην ολοκλήρωση του σαν και για μένα το βασικό ζήτημα είναι η εξαγωγή κεφαλαίων και η ανακατανομή του κόσμου ο υπεραλισμός είναι ένα συγκεκριμένο στάδιο το ανώτητο στάδιο του καπιταλισμού. Το το σημείο. Αν σχετίζεται το ζήτημα του υπεραλισμού με το ζήτημα της ενδυνάμωσης τη εργατικής τάξης. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια διόρδοση. Λίγο στην ερώτηση. Ε, προφανώς, όσον αφορά την άνοδο του αγώνα της εργατικής τάξης, από το προηγούμενο προηγούμενο μέχρι τις αρχές του 20ου, η άνοδος της εργατικής τάξης, όχι μόνο του αγώνα τη, αλλά και του ειδικού και του γενικού της βάρους στην κοινωνία. Αναφέρουμε εδώ πώς ο χορτισμό προσπάθησε να χτυπήσει τους συνδικευμένους εργάτες. Έτσι. Πώς ο τελειωρισμό προσπάθησε σε σχεδινό τον χορτισμό κάτι αντίστοιχο. Προφανώς και η ύπαρξή της, η ενδυνάμωσή της, το ότι βγαίνει στο πολιτικό προσκήνιο ε, και προσπαθεί να γίνει πολιτική δύναμη, όχι μόνο με τους καρτιστές αλλά πολύ περισσότερο με την κομμούνα, θέτει τα ζητήματα αυτά. Ε, αλλά νομίζω ότι, ε, και οπωσδήποτε όλα αυτά τα είναι ζητήματα που αφορούν τη στροφή, τη στροφή στην εξαγωγή κεφαλαίων, Δηλαδή δεν εμποδίζεται ο, υπε... ο καπιταλιστής στο εθνικό εμπεραλιστικό κράτος μόνο από τον αντίπαλο ανταγωνιστή του εντός των συνόρων αλλά και το... από τον ανταγωνιστή του εκτός των συνόρων. Εμποδίζεται η πραγματοποίηση του... του ποσοστού κέρδους και από τον αγώνα της εργατικής τάξης. Έτσι. Και από, την, από αυτό που έλεγε ο Λένιν ότι στην προσπάθεια του αυτή προσπαθεί να ε, αυξήσει την οργανική σύνδεση του κεφαλαίου, να παίρνει περισσότερα μηχανήματα. Αυτό μακροπρόθεσμα δημιουργεί την τάση του μέσου προ το να πέφτει κτλ, κτλ. Αυτά δεν είναι μόνο οικονομικοί παράγοντε, δηλαδή δείκτε. Μέσα εκεί υπάρχουν και υποκείμενα. Η ταξική πάλι. Άρα προφανώ ε, συμβάλλει. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ε, ακριβώ με τα επιχείρημα τη εξόδου των κεφαλαίων που έλεγε ο Λέν επιχειρεί η υπηρεαλιστική η αστική τάξη να εξαγοράσει την εργατική αριστοκρατία και να κάνει υποφερτό, υποφερτή τη σκλαβιά στα υπηρεαλιστικά κέντρα. Ας το πούμε έτσι. Ε, αλλά ε, λείπει ο, και το, ε, μια άλλη παρένθεση που είναι πολύ μεγάλη ιστορική παρένθεση, δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, σε αυτή η χρονη παρένθεση, ποιο είναι ο ρόλος της τάξης, ε, αυτή η ιστορική περίοδος, που για μένα είναι η ιστορική περίοδος που ξεκινάει μετά την Επανάσταση την Οκτωβρινή του 17 και είναι η παρένθεση που έκανε το σοσιαλιστικό-εργατικό-κομμουνιστικό κίνημα δημιουργεί μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, συμβαίνει το εξής ε, ε, περίεργο ιστορικό σχήμα αλλά είπαμε η ιστορία δεν είναι πάντα με βάση της διαθέσεις μας. Επίτι του το εμπειραλιστικό σύστημα, επίτι του... Ε, έχει χρεωμένο στο σώμα του έναν ξενιστή, μια εργατική τάξη που έχει οικοδομήσει το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος και κάνει την προσπάθεια να οικοδομήσει και άλλα σοσιαλιστικά κράτη. Και ένα εργατικό κίνημα που θέτει ζήτημα υπαρξιακό για το σύστημα. Δηλαδή, ο εμπειραλισμό, με το που εμφανίζεται στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι υποχρεωμένο να κουβαλάει αυτό το ξενιστή. Αυτό το ξενιστή που κάνει πολλέ προσπάθειες να τον απομονώσει και που φαίνεται στα χρόνια μας δυστυχώς ότι ολοκληρώνονται και έτσι με αυτή μία έννοια βλέπω ότι μάλλον αυτή η μετάβαση κάπου φτάνουμε, σε αυτή, δυστυχώς φτάνουμε δεν είναι τόσο μεταβατική εποχή όσο αφορά αυτό. Φοβάμαι ότι έχουμε μεταβεί σε ένα νέο μεσαίωνα απλά ίσως αρχόμοι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έτσι λοιπόν ε, αυτό είναι που δημιουργεί και το πρόβλημα <κυκλή> διότι αυτός ο ξενιστής, ε, ανάγκαζε το υπεραλλιστικό σύστημα να κάνει δύο αντιφατικά από τη μια μεριά όξινε την κρίση του, γιατί του αποσπούσε αγορέ από την υπεραλλιστική αλυσίδα και το σημαντικότερο από όλα έδινε το παράδειγμα στους λαούς και στην εργατική τάξη των χωρών του υπεραλλιστικού κέντρου να ξεσηκωθεί. Από την άλλη μεριά μου λειτουργούσε και ορθολογιστικά με την έννοια ότι εξανάγκαζε το υπεραλλιστικό σύστημα να εξορθολογικοποιείται ε, σε έναν βαθμό. Και πιστεύω ότι αυτή η αφαίρεση αυτού του ξένου ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από τη σημερινή απορρίθμιση που φαίνεται το εξή ζήτημα. Δηλαδή, ο εμπειραλισμό, ο καπιταλισμό για μένα, παίζει μόνο του στο γήπεδο χωρί την εργατική τάξη. Με ένα κίνημα και, και παρόλα αυτά βάζει αυτό τον Δηλαδή, δεν, δεν έχει καταφέρει στοιχειοδό να κάνει αυτή τη μετάβαση, έχει κάνει τη μετάβαση όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή, το σύστημα αναπαράγεται σε βάρο μα αυτή τη στιγμή, δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν παραπέρα. 40. Ναι. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται με την εσωτερική απεικιοποίηση τη ίδια εργατική τάξη, με την επανααπεικιοποίηση του κόσμου. Αλλά αυτό δεν γίνεται νέα. Και γιατί δεν γίνεται νέα, γιατί μιλάμε για υπεραλισμό, μιλάμε για ανισόμετρη ανάπτυξη, μιλάμε για οξυμένε αντιθέσει. Άρα λοιπόν η αναπαραγωγή του υπεραλιστικού συστήματο όπω τη ζούμε σήμερα σε βάρο των των λαών και τις εργατικής τάξη μερικώς μόνο απαντάει το ζήτημα για τον εμπειρανισμό. Γιατί ε, και σε βάρος των λαών των εξαρτημένων χωρών, όπου εκεί βέβαια το έθνος κράτο μπορεί και να καταργηθεί. Ε, γιατί η σημερινή διάταξη, η γεωπολιτική διάταξη των πολιτικών δυνάμων του κόσμου, δεν διευκολύνει την ανακατανομή των αγορών και του κόσμου. Είναι μια γεωπολιτική διάταξη που αφορά προηγούμενη εποχή. Και εμποδίζει το εμπειραλιστικό σύστημα να κάνει το επόμενο βήμα που είναι πραγματικά να υπάρξει ένα εμπειραλιστής ή ένα εμπειραλιστικό μπλοκ που όπως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έβαλε τη σφραγίδα του στο δυτικό κόσμο, έκανε τον Μπρέτο Κούτς, έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έκανε όλους αυτούς τους θεσμούς που μας ήρθαν από τότε, τώρα και που σήμερα όλοι κλειδονίζονται, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα σήμερα νομίζω. Ε, και ανακαλύπτουμε και κάτι μέσω από το σημερινό δράμα του υπεραλισμού που δυστυχώς όμως γίνεται και δράμα για του λαούς και το σημερινό δράμα του υπεραλισμού είναι ότι ε, ακριβώς η, η πυρηνική υπεροπλέα είναι αυτή που εμποδίζει προς το παρόν δηλαδή αυτό τα όπλα που φτιάχτηκαν για τον όλεθρο ε, λειτουργούν αποτρεπτικά μεταξύ του να ξεκινήσει. Δηλαδή, ε, αν δεν υπήρχαν τα πυρηνικά όπλα, αν κάνουμε αυτή την αφαίρεση, α πούμε ότι ήταν οι αντιθέσει του κόσμου, όπω είναι εσύ. Σε... Εγώ πιστεύω θα έχει ξεκινήσει ο Τρίτο Πόλεμο και τυπικά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει. Άρα, με αυτή την έννοια, προφανώ και επιβεβαιώνεται, α το πούμε, ε, ο ελληνισμό όσον την ε, αντιμετώπιση του πυραλισμού και η θεωρία του αδύναμου κρίκου για το ζήτημα του διεθνισμού. Και τι σημαίνει για τη χώρα μα. θα συμφωνήσω ότι ε, έγινε μια προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια ο να αποκοπεί από το, το αντιμπεραλιστικό κομμάτι. Ε, πιστεύω ότι ε, θεωρίες που αφορούν, γιατί θα μιλήσω από τη μεριά της χώρα μου και πώς το βλέπω αυτό το ζήτημα, υπάρχουν θεωρίες αυτή τη στιγμή που μιλούν, τα περνάω πολύ γρήγορα γιατί θα υπάρξει και κλείσιμο, γιατί έτσι και λοιπόν δεν υπάρχουν πολλά ε, χρονικά περιθώρια, για ημπεραλιστική Ελλάδα. Θεωρίες αυτές κονιωτοποιούνται από την πολιτική πραγματικότητα. Υπάρχει θεωρία της αλλιεξάρτησης με τον υπηρεαλισμό που βλέπουμε να αναπτύσσει τελευταία από το ΚΚΕ, μια ισοδυναμία της ελληνικής αστικής τάξης. Κατά τη γνώμη μου, ε, ο δρόμος της ελληνικής ανεξαρτησίας είναι ταυτόχρονα μου γνώμη την πάλι για την κοινωνική απελευθέρωση. Ποια στάδια και πόσο θα χρειαστούν μέχρι να φτάσουμε εκεί, εγώ θα μπορούσα να το συζητήσω και τι μορφή θα έχει μια επανάσταση. Εξάλλου δεν υπάρχουν καθαρέ επαναστάσει. Ξεκίνησε μια σοσιαλιστική επανάσταση το 2017, και έγινε μετά, ναι. Καθαρέ επαναστάσει δεν υπάρχουν. Αλλά με μια προπόθεση. Όλα αυτά τα στάδια θα είναι μετά την κατάρρευση τη εξουσία. Δεν θα τίθεται ω προαπαιτούμενα τον 5 και εθνικό των τραπεζών, ο εργατικό έλεγχο που τα βλέπω τώρα σε αφήσει πολιτικών κομμάτων. Λε είναι αιτήματα. Αυτά δεν είναι αιτήματα. Το εργατικό έλεγχο τον επιβάλλει με έναν τρόπο. Δεν υπάρχει άλλο. Ή δημιουργεί κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, ε, για μένα ο διεθνισμό έχει νόημα με την εξή έννοια ότι εντάσσεται τον αγώνα των αντιπεριελιστικών του ελληνικού λαού είναι καταρχάς ο διεθνισμό πρώτα και κύριε με τον Τουρκικό λαό. Είναι βασικό ζήτημα αυτό για μα. Δεύτερο με του Βαλκανικού και μεσου λαού και λιγότερο με του Ευρωπαϊκού με την έννοια ότι κάθε λαό. Μπορεί να ενωθεί και να παλέψει και τα λοιπά. Άλλη, νομίζω ότι εκεί βασικά πρέπει να κατευθούν. Δεν πιστεύω δηλαδή στο μέλλον μια αντιπυραλιστική σοσιαλιστική πανάσταση στην Ελλάδα θα ξεκινήσει. Γιατί για να είμαστε και συνεπεί με τον Λένιν, ξαφνικά μόνη τη, δηλαδή θα γίνει. Γιατί έχουμε και παραδείγματα Έχουμε παραδείγματα, α πούμε, στο Νεπάλ που λόγω του συσχετισμού πήγαν προ τα πίσω τα πράγματα. Έτσι. Άρα ε, θέλει πολύ ε, να δουλέψουμε πάνω εδώ και να δούμε τι σημαίνει αποδέσμευση. Τι σημαίνει πραγματικά θα είναι μια επόδυνη πορεία για το λαό. Η την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει όμω άλλου είδου εξουσία. Πρέπει να προετοιμάζεται. Και πώ πρέπει να προετοιμάζεται ο λαό, για μένα. Και εδώ είναι η σύνδεση και τελειώνω με τον το αντικαπιταλιστικό αγώνα. Με τη δημιουργία υπαρχού και όχι οικογενειακού κινήματο. Υπαρχού κινήματος που θα υπερασπίσει το δικαίωμα τη ζωή σε όλα τα επίπεδα που σήμερα απειλούνται. Που θα δημιουργήσει πραγματικά λαϊκέ οργανώσει εν τη δυνάμη μια άλλη εξουσία και μια άλλη κατεύθυνση. Ε, αλλά που αυτό είμαστε ακόμη εκεί, στη δημιουργία ενός υπαρκού κινήματος που να μπορέσει να δημιουργήσει όρους αντίστασης και ανατροπής ε, και να δέσει το ζήτημα της αναμέτρησης. Γιατί η αναμέτρηση, κάπου που γράψαμε άλλη μια φορά, η αναμέτρηση έχει και ένα αυτοπαθές μέσα. Λέμε αναμετρώμε, δηλαδή δεν αναμετρώμε, αναμετρώμε και με τον εαυτό μου. Και μέσα, πατή την αναμέτρηση θα δούμε και το πραγματικό βόη της αριστεράς, Όσο αφορά τον αντιπυριαλιστικό και τον αντικαπιταλιστικό αγώνα, που για μένα είναι στην ίδια κατεύθυνση. Λοιπόν, εγώ θα διαφοροποιηθώ, νομίζω, αρκετά από τις προηγούμενες αποθετήσεις. Εδώ το θετικό είναι ότι μπορούμε να συζητάμε παρόλο που θα υπάρχουν μάλλον για μέτρο δύο Ενδεχομένω, αν η συζήτηση ήταν ο υπερεαλισμό σήμερα, θα συμφωνούσαμε πιο εύκολα για το τι ήταν ο υπερεαλισμό του παρελθόν και τι είναι σήμερα. Αλλά τον υπερεαλισμό, μάλλον λίγο θα έρθουμε σε κάποια μορφή θεωρητική αντιπαράθεση. Ναι, ε... ο υπερεαλισμό θα έχει σίγουρα περισσότερο Ναι, δεν ξέρω. Ανάλογα. Συνήθω είναι κρίμα να ζεύγουν παραπάνω. Αν είχαμε κάτι πιο εντυπωσιακό, υπερεαλιστικό που να αφορά εμά, α πούμε, και όχι τον νότιο Σουδάν που γίνεται ένα πόνο και 6 μήνε, αλλά δεν αναφέρθηκε μία φορά. Σε αυτή τη συζήτηση και ενδεχομένω να μην είναι και γνωστό, δείχνει μια διάσταση του καπιταλισμού που, μάλλον την προσέγγισε η Λούξεμβουρντ όσον αφορά την ανάλυση τη του υπεραισθημού. Ότι δεν είναι το τελικό στάδιο, είναι το συνεχέ στάδιο. Και ότι αυτό ακριβώ δείχνει μια διάσταση του καπιταλισμού, η οποία δεν προσεκίζεται από αρκετού του μαξιστέ. Ότι πέρα δηλαδή από του νόμου τη οικονομία και την σύγκρουση κεφαλαίου εργασία, υπάρχει επίση, όπω το λέει Βία, απάτη, καταπίεση, λαϊλασία. Αναπτύσσονται χωρίς να κρύβονται, χωρίς καμιά προσπάθεια να ε, τα καλύψει κανείς ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής διας και την να ανακαλυφθούν οι περίφημοι νόμοι του οικονομικού προτσέσου. Ε, Καταρχά ο όρος ημπεριαλισμός δεν εισήχθη από τον Λένιν, ούτε από τον Μουκάριν. Ούτε καν από τον κόψον ε, ε, που το ανέφερε πρώτη φορά. Ήταν συζήτηση στην εποχή του Ισραήλ, που λέγανε οι Άγγλοι ότι εμεί τώρα είμαστε οι νέοι υπεριαλιστέ. Για να το αντιπαραβάλλουν με την πρώτη αυτοκρατία που ήταν η Ισπανική Πορτογαλική. Δηλαδή, την εποχή του μεκαδιλιστικού καπιταλισμού, υπήρχαν τα κέντρα εκείνη τη εποχή του κόσμου, Ισπανία και Πορτογαλία, και η Αγγλία θεωρούσε ότι μετά την βιομηχανική επανάσταση δημιουργούσε το δικό τη συμπέρον. Αν βάλουμε ενδιάμεση και την περίοδο ας πούμε, που ήταν α, η Ολλανδία, με τη μορφή του εμπορίου, ε, πρωτοπόρο την δύναμη του καπιταλισμού. Δηλαδή, σίγουρα και με τι θεωρίε ε, των παγκόσμιων συσχεμάτων, ε, ο καπιταλισμό μπορεί να αλλάζει κέντρα χωρί να καταραίει. Ότι ένα κέντρο καταραίει δεν δηλαδή, σημαίνει ότι καταραίει ο καπιταλισμό. Ε, με αυτή την αυτοίχη, ενδιαφέρον να δούμε αν, σαν υπεριαλισμό, συζητάμε για το τελικό στάδιο του καπιταλισμού και πόσο καιρό θα κρατάει αυτό. Δηλαδή, από το 2017 έως το 2014 είναι 93 χρόνια. Είναι λίγο πολύ καιρός για ένα τελικό στάδιο. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι αυτονόητα α, ο υπερυπεριλλησμός του Κάουτσκι δικαιώνεται, αλλά ότι ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο καπιταλισμό μπορεί να προκαλεί καταστροφές και αυτό να μην φέρει το τέλος του. Μπορεί να προκαλεί λαιλασίες και να αναζωγονείται. Αυτό δηλαδή που φαίνεται ότι θα τον φύρει, μπορεί να τον συντηρεί. Μια άλλη συζήτηση που όμως Μπορούσε να έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι διαφορετικό ένα μοντέλο απικιοκρατία που τον 16ο αιώνα αφορούσε το 35% του πλανήτη, ένα μοντέλο απικιοκρατία που την εποχή του βιομηχανικού καπιταλισμού αφορούσε το 85% του πλανήτη, και ένα μοντέλο που αφορά όχι απλά το σύνολο του πλανήτη, αλλά και το σύνολο του φαντασιακού. Δηλαδή, μιλάμε για μια απικιοκρατία η οποία αφορά τα μυαλά. Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα το οποίο να μπορεί κάποιο να το φανταστεί σαν εναλλακτική. Ε, όλα έχουν φανεί σαν αποτυχημένα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δημιουργεί όνειρα εκτός από κάποιες, ας πούμε, πρακτικές, οι οποίες με έναν παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης αριστερά, τα χαρακτηρίζονταν ιδεαλιστικές, ρομαντικές, μιλάμε δηλαδή για πρακτικές όπως της Ζαπατίστερας, αυτό το οποίο χαρακτηρίστηκε αρνητικά σαν κίνημα για την παγκοσμιοποίηση, που μιλούσε για παγκόσμια δικαιοσύνη, δηλαδή μιλούσε για αξίε. Για κοινωνικέ αξίε και όχι για συμμαχίε μεταξύ κρατών, τακτικέ διπλωματία, στρατηγικέ πολιτικών επιτίδιων α, χαρακτών πορεία σε διεθνεί ανταγωνισμού. Νομίζω λοιπόν ότι ο όρο υπερευνητισμό πρέπει να κοιταχθεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι ήταν το τελικό στάδιο του καπιταλισμού, γιατί απλά πέρασε αυτό το στάδιο, δηλαδή ότι θα συγκρούονταν. Οι εθνικοί μονοπωλιακοί καπιταλισμοί και αυτό θα διχούσε μια κατάρρευση. Υπήρχε μετά κάτω μονοπωλιακή, υπήρχε διεθνοποίηση, υπάρχουν διάφορα μπλοκ, ε, δεν υπάρχουν ακριβώ εξαρτημένε χώρε γιατί υπάρχουν, ε, υπάρχει τέταρτο κόσμο με στι πρώτε. Ε, υπάρχουν χώρε οι οποίε είναι τμήμα τη παγκόσμια μηχανή. Ε, ε, είναι λίγο περίεργο να ερμηνευτεί ακριβώ με τον ελληνικό τρόπο. Νομίζω ότι τη λούξη που περιγραφεί είναι πιο κοντινή. Παρόλα αυτά. Uh, υπήρχαν εξεγέρσεις ενάντια σε αυτό το οποίο ας σούμε, θα λέγαμε καπιταλιστικός υπεριαλισμός, πριν καν υπάρξει αστική επανάσταση, γιατί η πρώτη μεγάλη εξέγερση ήταν στην Αϊτή, 40 χρόνια πριν την Γαλλική Επανάσταση. Παρέμεινε όμως πάντα ε, αγνοημένη, ακόμα και η εξέγερση στον Άγιο Δομίνικο που ακολούθησε και την περιέγραψε ο Τζέιμ στου Μάργου Ιακωβίνου τη δεκαετία του 30, είναι ένα έργο το οποίο δεν του δόθηκε σημασία γιατί επιχειρηματολογούσε ότι οι καταπιεσμένοι πληθυσμοί ε, του πλανήτη έχουν δικέ του παραδόσει ελευθερία. Δεν χρειάζονται να ακολουθούν τι ευρωπαϊκέ ε, αναλύσει, ούτε πρέπει να περάθουν αυτέ τι κοινωνίε από αστικοποίηση, εθνογένεια, αυτό που λέμε ανάπτυξη ευρωπαϊκή. Και η οποία μπορεί να περιγραφεί με άνηση, ανισότροπη, ανισόμετρη οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι Καθαρά αντικαπιταλιστική από μόλις. Σε κάποιο βαθμό το δέχτηκε ας πούμε, ο Μαοϊσμός σε ένα σημείο, θεωρώ δηλαδή, ότι θα έπρεπε αυτοί οι πληθυσμοί να βελτιωθούν, δηλαδή να γίνουν εθνικοπεριφερειακέ επαναστάσει, να γίνουν κάπω συμμαχίε με άστιχο-δημοκρατικέ να γίνει φυσικά η να υπάρξει το μοντέλο τη οικονομία σαν κυρίαρχη αντίληψη και αυτό να αντιπαρατεθεί με το άλλο σύστημα. Ναι, αυτό όντω σε αρκετέ χώρε του κόσμου δημιούργησε επαναστατικά κινήματα τα οποία ήταν πιο κοντά, γιατί συνδέονταν με πληθυσμού. Ειδικά όταν ας πούμε, α, φύγανε από κρατικέ αντιλήψει και κεντρικέ διοικήσει, ξέρω εγώ, α, στην Λατινική Αμερική, μπόρεσαν να δώσουν κάποιε δυνάμει που κρατήθηκαν. Νομίζω όμω ότι αυτά τα οποία κρατιούνται σήμερα πιο πολύ και απειλούν περισσότερο κόσμο, είναι αντιλήψει οι οποίε δεν μιλάνε. Ε, σε μπλοκ ανταγωνιστικά εξουσιών, κατάληψης εξουσία, αλλά σε μορφή κοινωνικών κινημάτων που αυτοοργανώνονται και συνδέονται. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό το που απειλεί σήμερα την παγκόσμια ισορροπία είναι, α πούμε, το Νεπάλ. Νομίζω ότι περισσότερο απειλητική είναι η Δία Καμπεσίνα, μια διεθνή οργάνωση αγροτών που εφαρμόζει την αυτοκυβέρνηση, την αυτοοργάνωση και την διεθνή αλληλεγγύη και όχι απαραίτητο το διεθνισμό με την έννοια τη συνεργασία μεταξύ εθνών. Γιατί μιλάμε για ηθαγενεί λαού που. Είναι σαν ένα έθνο που είναι 75 γλώσσες. Δεν είναι απαραίτητο να περάσουμε μια διαδικασία εθνογένεσης, να φτιαχτούν δηλαδή εθνικά κράτη, να φτιαχτούν αστικέ κυβερνήσει, να γίνει εκλογομηχάνηση και μετά να έρθει η επανάσταση. Αυτό ήταν ένα μοντέλο το οποίο ακολουθήθηκε σαν προοπτική ε, για αρκετέ δεκαετίε και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσε το μοντέλο τη αστική αντίληψη για τον κόσμο. Δηλαδή ότι η κυρίαρχη είναι η οικονομία. Ότι οι λαοί μοιράζονται σε έθνη, ότι αυτά τα έθνη υπερκυβερνώνται από άλλου σχηματισμού που μπορούν να του δώσουν σε πολέμους κατά καιρού και όπου δεν του βολεύει, και μέσα σε αυτά τα άτομα είναι αδύναμα όταν είναι σαν άτομα και πρέπει να εντάσσονται σε κάποιου μηχανισμού. Η αυτονομία, η αυτοκυβέρνηση, η ενδυνάμωση του συλλογικού ε, θεωρείται κάτι ε, α, αδιάφορο. Υπόθηκε ότι στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, τι τελευταίε δεκαετίε πάρα πολλέ υπεριαλιστικέ επεμβάσει. Όλη η επικοινωνία του 17ου και 18ου αιώνα ήταν στο όνομα του πολιτισμού. Δηλαδή, μιλάμε σαν κάποιες πρακτικές να είναι επινοήσει επινοήσεις των τελευταίων δεκαετιών, ενώ είναι η βάση του καπιταλισμού και είναι αυτό που του επέτρεψε να γίνει παγκόσμιο σύστημα. Το ότι μπορούσε να επεκτείνεται απεριόριστα, συντρίβοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Η λογική του είναι ότι αν δεν επεκτείνεται, αν δεν καταστρέφει, αν δεν επελάβει, αν δηλαδή σταματά, τότε καταραίει. Είναι σαν ένα μεταφορικό μέσο που μόνο όταν κινείται μπορεί να ισορροπήσει, θα το ποδήλατο α πούμε. Αν είναι σταματημένο, δεν μπορεί να σταθεί. Α, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι έχει ένα τελεολογικό, ερμηνευτικό σχήμα που κάποιο το καταλαβαίνει και λέει α, Αυτή είναι η κρίση. Έχει αναγγελθεί πολλέ φορέ στο τέλο του. Δηλαδή, τη δεκαετία του 1930, υπήρχε η θεωρία του τρίτου στάδιου που είχε μπει, υποτίθεται, ο καπιταλισμό και δεν κατέρευε. Όχι θα κατέρεε από κρίση περσισόρευσης. Όχι θα κατέρεε γιατί α, ο ανταγωνισμός για τις αγορές μέσω της σύγκρουσης των μονοπωλιακών εθνικών α, καπιταλισμών θα έφερε το τέλος του. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Έχουμε σήμερα ένα στήμα το οποίο είναι παγκόσμιο, α, το οποίο διακατέχει την αντίληψη του καθενός μας σε έναν βαθμό τρομακτικό. Δηλαδή οι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν να κάποιος να τους λέει ότι ο καπιταλισμό είναι κακό πράγμα, με την ίδια έννοια που μπορούν να τους λέει ότι ο θάνατος είναι κακό πράγμα. Ναι, είναι κακό πράγμα, αλλά δεν μπορεί να το αποφύγεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ποιοκρατία που έχει επιτύχει ο καπιταλισμό. Να μην μπορεί κανεί να σκεφτεί ότι μπορεί να ζήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ενώ έχουν υπάρξει πάρα πολλές ε, οργαν, κοινωνικές ε, σχηματισμοί, οι οποίοι αυτό το έχουν αμφισβητήσει στην πράξη. Τώρα, σε σχέση με διάφορε συζητήσει για το αν πρέπει να παίρνουμε την μία ή την άλλη θέση για διάφορε ένδοκυρίαρχε αντιπαραθέσει, οι οποίε φυσικά υπάρχουν, ε, αυτό είναι και ο νόμο του ανταγωνισμού. Αλλά είναι άλλο να λέω ότι υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των δυνάμεων που, που συγκροτούν το πλανητικό καπιταλιστικό σύστημα, και είναι άλλο κάποιο να θεωρεί ότι αυτέ θα οδηγήσουν στην κατάρρευσή του. Γιατί αυτό θεωρούσε ο Λενινισμό τότε, ότι αυτό μπαίνει πλέον σε μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην κατάρρευση. Είναι λέω ότι υπάρχουν αντιπαραθέσει. Φυσικά και υπάρχουν. Στην Ουγγαρία υπάρχουν αντιπαραθέσει. Δηλαδή υπάρχουν οι ντόπιοι ολιγάρχε που θέλησε να τους βάλει χέρι ο εκλεπτό του Κρεμλίνου, δεν είχε την αρκετή ισχύ να το καταφέρει. Στήθηκε μια λαϊκή κινητοποίηση. Πρυμοδότησαν του φασίστε. Αυτό δείχνει κιόλα πόσο. Εύκολο είναι ένα κίνημα το οποίο φαίνεται γενικά λαϊκό να πάρει ένα πάρα πολύ αρνητικό δρόμο αν δεν υπάρχει κοινωνική συνείδηση και οργάνωση. Δηλαδή, οι πλατείε εδώ πέρα που όλοι λέγανε ότι είναι κάτι καινούργιο, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολιτικέ οργανώσει, δεν πρέπει να υπάρχουν προτάγματα, δεν πρέπει να έχουμε ταυτότητε. Αν δεν υπήρχε στην Ελλάδα ένα οργανωμένο κίνημα από τον αντιξηστικό χώρο και την άκρα αριστερά που να μπορούσε να πλακωθεί στου δρόμου του φασίστε, θα μπορούσαν πολύ εύκολο εκεί. Δεν είναι δηλαδή η καλή θέληση του ελληνικού λαού που δεν μα έκανε Ουκρανία, είναι ότι υπήρχε ένα αντίπαλο για του φασίστε. Αν δηλαδή περιμένει κανεί ότι από απλή α, φτώχεια και αδυναμία οι άνθρωποι θα κατακτήσουν ανώτερε μορφέ οργάνωση ανθρωπότητα, συνήθω κάποιο ο οποίο βρίσκεται σε μια αίσθηση αδυναμία, τίνει να αγκαλιάσει τον δυνατό και όχι να πιστέψει ότι δέκα δύναμοι μαζί θα φτιάξουν κάτι δυνατό. Αυτό θέλει κανεί να περάσει από μια εκπαίδευση. Και γι' αυτό χρειάζονται οργανώσεις τέτοιου τύπου, όπως είναι, ας πούμε, η Βία Καμπέσίνα και το MST στη Βραζιλία, όπως είναι οι ζαπατησικές κοινότητε, όπως είναι το κίνημα των α, παροκουπόλων στην Νότια Αφρική. Ε, δεν μπορώ να το προφέρω, είναι κάπως σαν αμπαχαλάλι, ντζε, ντζε, ντζε, δεν ξέρω είναι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μάθει να λέμε διάφορες αγγλικές λέξεις, αλλά αφρικανικές θα περάσει πάρα πολύ καιρό να τις συνταχτούμε. Νομίζω λοιπόν ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια αντιμπεριαλιστική τακτική, είναι καλό να κάνουμε γενικά σχέδια α, επί χάρτου. Ότι πρέπει να πάρει αριστερά αυτή τη θέση για την κράτη. Ότι να την πάρει. Ότι δεν είμαστε εμεί φασίστες. Ότι όσοι θέλουν να πολεμήσουν ενάντια στη συνεργασία α, των φιλοκαπιταλιστών νεοφιλελεύθερων μαφιόζων με του ναζιστέ, ε, πρέπει να την χάνουν τη υποστήριξή μα. Αυτό όμω είναι μια ανακοίνωση. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια. Α, αντίσταση σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με πρακτικές του παγκόσμιου συστήματος και κυριαρχίας, που δεν είναι αυτό που ξέρουμε γενικά ως νόμο της οικονομίας, αλλά είναι η άλλη πλευρά του, η μαφιόζικη πλευρά του, αυτό ας πούμε είναι η αλληλεγγύηση του μετανάστες, είναι η συμπλοκή στου δρόμους με τους φασίστες. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει εμένα να βγάλω ένα λόγιο την Ουκρανία και να μπορεί η Χρυσία να κάνει εξοχολήσεις, να πρέπει πούμε, να παίρνει κανεί τηλέφωνο για να μαζευτούν 30 άτομα να κάνουν μια αντιφαστική παρέμβαση. Θα έπρεπε το κίνημα εδώ πέρα, με το που εμφανίζονται 30 φασίστες, να εμφανίζονται χίλια αντιφασίστε. Θα πρέπει δηλαδή να του συντρίβει, όχι απλά να του κατακρίνει, να λέει ότι είναι κακό. Θα πρέπει ο άλλο να φοβάται να πει ότι είναι φασίστα. Όπω φοβάται να πει, α πούμε, ότι είναι βιαστή. Όπω φοβάται να πει ότι είναι πεταραστή. Όχι να έχουμε λογικά επιχείρηματα στον φασισμό. Πρέπει να υπάρχει μια δύναμη. Κοινωνική μαζική, δεν εννοώ εκτελέσει τύπου αυτό που έγινε στην Αθήνα. Αυτό φυσικά ε, εξηγαίζει το κοινωνικό κίνημα και προωθεί την έννοια του θανάτου με στην κοινωνία. Είναι ακριβώ το αντίθετο. Όχι, ότι υπάρχει άμεση ετοιμότητα αντίδραση κοινωνική, ε, άλλωστε θα το έλεγε λαϊκή, άλλωστε θα το έλεγε ταξική, ε, εν πάση περιπτώσει ανθρώπινη ενάντια σε αυτό το, το έσχο. Δηλαδή οι φασεί αναπτύσσονται όσο του αφήνουμε. Όταν πεθαίνουν οι μετανάστε στο Αιγαίο και δεν υπάρχει αντίδραση καμία παρά μόνο με το φαρμακονίσι, επειδή έτυχε να το καταγγείλει α, η διεθνή αμνηστία, θεώρησε προνομιακό σημείο να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, οπότε μιλήσαμε και όλοι οι υπόλοιποι. Από το φαρμακονίσι και μετά έχουν πεθάνει άλλοι 60 πρόσφυγε του πολέμου τη Συρία στο Αιγαίο. Έγινε τίποτα. Οπότε τι σημασία έχει αν θα πάρουμε πιο αριστερή ή λιγότερο αριστερή θέση για την Ουκρανία όταν αυτά που γίνονται εδώ μέσα, εδώ μέσα δεν κάνουμε τίποτα. Όταν γενικά οπισθοχωρεί το επίπεδο α, κοινωνικής δικαιοσύνης, αυτό ανοίγει τον κατήφορο για όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί, δηλαδή, να υπάρχει με τέτοια άνεση η φασιστική φρασιολογία παντού, η υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής στο Αιγαίο, στρατόπεδα συγκέντρωσης, και εμείς να κάνουμε σχέδια για το πώ θα αυτορόγουν να Όταν η ανθρώπινη ζωή και κυριαρχεί με τόση ευκολία η αντίληψη τη απαξίωσης των δικαιωμάτων γιατί κάποιοι δεν χρειάζονται να τα έχουν, αμέσω αυτό οδηγεί και σε οτιδήποτε αρνητικό θα υπάρξει. Ε, οπότε ενώ είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση τι λέμε για την πρανία, εμένα α πούμε δεν με πολύ ενδιαφέρει λέμε για την πρανία. Γιατί πραγματικά κάποιο μπορεί να λέει μια τεράστια μαλακία να υποστηρίξουμε, ξέρω εγώ, την πλατεία Μιγντάν. Κάποιο μπορεί να μιλάει σωστά και να λέει είμαστε με, με πολεμά φασίστε, αλλά το θέμα τι κάνουμε εδώ. Και νομίζω ότι το κίνημα στην Ελλάδα αριθμητικά, είναι επαρκέ για να στηρίξει έναν αγώνα του συνοφισμό και αλληλεγύη σε αυτό το οποίο έχει ονομαστεί ω εσωτερικό εθρό, αλλά δεν το έχει προτάξει. Δηλαδή μπορεί να λέει απλά γενικά ότι εμεί α πούμε όταν προωθούμε μια εθνικοπελευτική αντίληψη για τον ελληνικό λαό θέλουμε να του μετανάστευση. Ωραία, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο να έχει ανθρώπου οι οποίοι κρατούνται επί 22 μήνε σε στρατόπεδα τηγκέση γιατί απλά έφυγαν από έναν πόλεμο, ενώ έχει παραβιαστεί κάθε συνθήκη νομιμότητας και η κυβέρνηση έχει πει ότι Δεν είναι το ίδιο. Αν αυτό όμως εδρεωθεί, τότε θα δούμε από τρόπια πράγματα να συμβαίνουν και στου ντόπιου. Να κλείσω. Ναι, Μπορούμε να πούμε σε μια συζήτηση <ερίζεσαι> στη συνέχεια. Ε, ας κλείσω εδώ πέρα. Ναι, ας κλείσω εδώ άλλα δύο λεπτά. Άλλα λεπτά. Ναι, κοιτά, εγώ είχα σκεφτεί να απαντήσω στι ερωτήσει, οπότε έχω ένα κείμενο το οποίο απαντάει στι ερωτήσει, αλλά επειδή γίνανε και από του δύο συντρόφου τοποθετή προηγουμένω, είναι εν μέρει απάντηση στι ερωτήσει και εν μέρει διάλογο με αυτά που ακούστηκαν. Ε, και νομίζω ότι θα είναι καλό να γίνει διάλογο πραγματικά. Γιατί οι κερί δεν επιτρέπουν να κρυβόμαστε πίσω από βεβαιότητε ε, επαναστατική, α πούμε, απολυτότητα. Δηλαδή ότι εγώ το κατέχω όλοι οι υπόλοιποι είναι. Ανόητη. Γενικά, και όλοι έχουμε βρεθεί σε πάρα, πάρα πολλέ φορέ στον δρόμο σε πάρα πολλά ζητήματα, και καλό είναι να μπορούμε να μιλάμε κιόλα. Αφού βρισκόμαστε που βρισκόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε και για μερικά ζητήματα. Και ευχαριστώ ευχαριστούμε από το περιοδικό σημείο Συντέβα και την ομάδα του Λατίποτα που παίρνει από πρωτοβουλία για και είδου συζητήσει, που μπορεί να φέρνει σε συζήτηση και απόψει, οι οποίε από μία άποψη ε, είναι τρομακτικά ε, σε ξεχωριστό πεδίο. Αυτό που είναι έξω από εμά είναι τόσο αποτρόπαια ε, ξένο, που μάλλον θα πρέπει να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή. Γιατί έτσι δεν το βρισκόμαστε, λοιπόν, Δηλαδή, σε πώ μπορεί να το έχουμε βρει μαζί, Δεν μπορούμε να είμαστε και σαν να συζητάμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Δουλειά την πόρτα. Η δομή τη εκδήλωση ε, είχε ω εξή: Να γίνουν πρώτα οι εισηγήσει, ε, έγιναν οι εισηγήσει και μετά να υπάρξει ένα σχολιασμός από τον κάθε ομιλητή για αυτά που ακούστηκαν. Οπότε, αν θέλετε, έχετε 2 με 3 λεπτά να σχολιάσετε τις εισηγήσεις των συνομιλητών σας. Ε, μπορούμε με την ίδια σειρά. Αν θέλετε. Γιάννη. Ε, ωραία. Εγώ νομίζω ότι ακούστηκαν καμιά από τις δυο τοποθετήσεις ε, ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχουν πράγματα με τα οποία διαφωνώ εκ διαμέτρου, υπόθηκε από τον τελευταίο σύντροφο. Καλό είναι, πάντως, που μπορούμε και τα συζητάμε, έτσι και κατατίθεται. Καταρχάς με την τοποθέτηση του Δημήτρη στο πώς έβαλε το ζήτημα ο Λένιν για τον υπεριαλισμό, τι σηματοδοτεί ο υπεριαλισμό, για τον ίδιο τον καπιταλισμό, και αν είναι ε, ένα σάπισμα, αν θέλετε, του, του καπιταλισμού, μία επιθανάτη αγωνία ή είναι μια, ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξη, νομίζω, κι εδώ είναι και, και ένα κομμάτι της διαφωνίας μου με την τελευταία τοποθέτηση, ότι ούτε ο Λένιν, ούτε ε, όσοι από την αριστερά μιλάνε για... χρησιμοποιούν τον Υπεριαλισμό ως εργαλείο για να αναλύσουν τα πράγματα, Θεωρούν ότι οι υπεριαλιστικές αντιθέσει και συγκρούσει, πούμε, με έναν ομοτελιακό τρόπο, με έναν αντετερμινιστικό τρόπο, θα φέρουν το τέλο του καπιταλισμού. Μπαίνει και από τον ίδιο τον Λέντ, μπαίνει και από, τη... Σε... ίδια... και από τα ίδια τα θεωρητικά ρεύματα, αν θέλετε. Το στοιχείο τη δυνατότητα, το, το καθοριστικό στοιχείο για όλα τα πράγματα τη ταξική πάλη, το σχετισμό εντό τη κοινωνία του κάθε κοινωνικού σχηματισμού για το προς τα πού θα γίνουν τα πράγματα και, και πώς αυτά θα εξελιχθούν. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Αν θέλετε, όντως, η ίδια ιστορία έδειξε ότι ο, ο καπιταλισμός και ο υπεριαλισμός περάσανε από κρίσεις, από συγκρούσεις υπεριαλιστικές ε, πολύ μεγάλες και όμως κατάφεραν ε, να χτίσουν πάνω σε, αυτές, σε, σε αυτή την καταστροφή του πολέμου, τη σύγκρουση και λοιπά, και να περάσουν σε σε μεγαλύτερα επίπεδα ας πούμε, ανάπτυξης. Νομίζω και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Δεύτερος ε, δείχνουν, ρε παιδί μου, ε, μία τέτοια συνέχεια και μία τέτοια λογική. Όπως ε, νομίζω ότι και η σημερινή κρίση, η οποία βιώνουμε και που σωστά ο, και πάλι ο Δημήτρης βάζει και το ζήτημα του, του πολέμου και τι ρόλο έχουν παίξει ας πούμε, και η ύπαρξη των όπλων, του απόλυτο ολέθρου κτλ. να μην έχουμε αυτή τη στιγμή ενόπλη ανάφλεξη. Ωστόσο. με τοπική. Ε, ναι, ωστόσο, και εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε εν μέσω ενό ε, πολέμου, ο οποίο μπορεί να εξελιχθεί και με ανάφλεξη με τοπική, κάποια στιγμή. Ε, καθόλου βέβαια δεν είναι ότι θα οδηγήσει στο, στο τέλο του καπιταλισμού και ότι δεν θα έχουμε μία υπέρβαση, α πούμε, από την πλευρά του και πάλι. Το κρίσιμο στοιχείο είναι το στοιχείο τη ταξική πάλης, όπου βρίσκεται το επαναστατικό υποκείμενο και τα λοιπά, ε, κατά την άποσή μου. Ε, εντάξει, μπήκε ένα ζήτημα από τον ε, Δημήτρη και πάλι στην τοποθέτησή του για, και μάλλον αφορά το αντικαπιταλιστικό, όπως λέγεται, πρόγραμμα, μεταβατικό πρόγραμμα της Ανταρσίας Αμιοντάδο καλά, με τις εθνικοποιήσεις ε, των το τραπεζών, το, ε, τον εργατικό έλεγχο, την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ κτλ. Ε, ότι αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατά χωρί ε, την κατάληψη τη εξουσία. Ε, με λίγα λόγια, δεν είναι δυνατά μέσα στον καπιταλισμό, δεν είναι δυνατά σε ένα μεταβατικό στάδιο προ Κατά τη γνώμη μα, και το λέμε και σαν ενταξία, το μεταβατικό πρόγραμμα πάλι δεν αποτελεί πρόγραμμα για τον σοσιαλισμό. Αποτελεί αυτό που, το οποίο λένε οι λέξεις, αποτελεί ένα μεταβατικό πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να συμπληρώσει πάνω σε υπαρκτά ζητήματα που απαντάνε στις ε, βασικές ανάγκες του, του λαού μα αυτή τη στιγμή, θα μπορέσει να συμπληρώσει δυναμικά προ μια κατεύθυνση ενός άλλου δρόμου, ακριβώς σε κόντρα και σε ρήξη με τα υπερρεαλιστικά κέντρα, ακριβώς σε κόντρα και σε ρήξη με τον κυρία Απολόγο αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή ε, πραγματικά να σταθεί ο λάό στα πόδια του και να διεκδικήσει ε, την εξουσία. Γιατί, και, και, και εδώ θα συμφωνήσω με τον τελευταίο συζητή, ε, Όντω ο αδύναμος δεν είναι καθόλου δεδομένο και ο φτωχό και ο ότι θα, θα περάσει με την πάντα τον από εδώ και δεν θα περάσει με την πάντα τον απέναντι ή τον πολύ απέναντι των φασιστών. Ε, <coughs> <coughs> υπόθηκαν πολλά τελευταία τοποθέτηση τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω, νομίζω. Ε, θα έχεις και στην συζήτηση νομίζω. Και στο κλείσικο. Εντάξει, ναι. Και okay, σταματάω για να μην ε, ναι. κουράζουμε. Λοιπόν, εγώ θα επικεντρωθώ σε ένα θέμα. Ε, με βάση το τελευταίο μιλτή, ε, δημιουργείται ένα σχήμα. Ότι ο ελληνισμό μιλούσε για κατάρρευση. Δεν, δεν, δεν υπάρχει τέτοια θέση του Λένινισμού για κατάρρευση του υπερελιστικού συστήματο. Δεν υπάρχει τέτοια θέση. Γι' αυτό και εγώ στην τοποθέτησή μου έβαλα το ζήτημα του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και πώ έβλεπε ο Λένιν, δηλαδή θα μετεξελιχθούν οι υπερελιστικέ σε τερατώδη κέντρα υπηρεσιών, λέει ο Λένιν. Δεν ξέρω. Θα το δείξει, θα πάλι. Δεν υπάρχει. Οι, μέσα στην κομμουνιστική διεθνή υπήρχαν στη δεκαετία του 30 απόψει και προσεγγίσεις που μιλούσαν. Και υπήρχε και αντιπαράθεση. Και υπήρχε και οικονομολόγοι όπω ο Κοντριάτεφ που μετά πέρασε στη Δύση κτλ. που έλεγαν ότι δεν είναι ακριβώ έτσι, θα γίνει αλλιώ. Και άλλε που μιλούσαν για έντονη κατάρρευση που θα έρθει, θα έρθει στην πορεία. Έχουμε φάση σταθεροποίηση του καπιταλισμού. Περνάμε σε φάση συνεχού. Δηλαδή υπήρξε μια ιδεολογική αντιπαράθεση στην κομμουνιστική διεθνή. Αλλά αυτό που κυριαρχήσε τελικά ήταν ότι ε, πάμε για πόλεμο, πάμε για πολεμική αναμέτρηση, υπάρχουν προφανώς επιτιθέμενα και μη επιτιθέμενα, κατά βαλίζουν προς τον Ιμπυρεαλισμό, προς τον Ιμπυρεαλιστικό πόλεμο και πάνω σε αυτή τη βάση δόθηκε και, η, και ο Πατριωτικό Πόλεμος στην Σοβιετική Ένωση και οι εθνικοπηλευθερωτικοί Αγώνε ανάδειο στο φασισμό στις χώρες που καταλήθηκαν με τα φασιστικά στρατεύματα. δεν υπήρξε. Και ε, καλά έκανες και το ανέφερες, επίσης δεν υπήρξε, καλά και το ανέφερες όμως για τον Μαοϊσμό, υπέ, ε, μια άποψη ότι πρέπει να περάσουν οι λαοί των ε, λαών του τρίτου κόσμου, να το πούμε έτσι τώρα, ε, ότι ψώνουν και καλά πρέπει να περάσουν όλα αυτά τα στάδια. Μάλιστα, ο ΜΑΟ αναφερόμενος σε κείμενα του ΜΑΞ για τι κομμούνες, τις, κομούνες, τις πρωτο, πρωτόγωνες κομμούνες, έλεγε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε τον σοσιαλισμό στην ύπεθρο και να ακολουθήσουμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξη σε σχέση με την εκβιομηχάνηση. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και η μελέτη τη εμπειρία τη Κινέζικη ότι μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό το στάδιο, α το πούμε. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μια γραμμή, δεν υπάρχει γραμμική αντίληψη. Τουλάχιστον σε αυτό που κυριάρχησε όσον αφορά του μαρξιστέ. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν τέτοιου είδου προσεγγίσει. Υπήρξαν Υπάρχει το Σύνταγμα τη. Το 36 που, το, που λέει ότι καταργήθηκε ταξική πάλι. Την στιγμή που οξύνονταν περισσότερο, καταργείται ταξική πάλι. Δεν καταργείται με ένα διάταγμα, αλλά η βασική αντίληψη είναι αυτή. Ε, τώρα, και προφανώς ότι το, δηλαδή ε, ε, αναπαράγεται το σύστημα μέσα από αυτήν την καταστροφή. Ε, και θα είναι και θα στέκεται απέναντί μα όλο και πιο δυνατό. Θα περιορίζονται βέβαια οι βάση του. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχει κόστο αυτό. αυτό που κάνει τώρα που διαλύει τη συμμαχία με τα μικρομεσαία στο όλο και δείτε τι χαμός γίνεται. Διάχυτη αστική δυσαρέσκεια και ενίσχυση του φασισμού έχει να κάνει και λίγο και με αυτό το ζήτημα. Ε, ε, διαλύει τη σοσιαλδημοκρατία. Δεν βρίσκει, είχε παλιά το ερευνητισμό, τώρα δεν τον έχει. Περιορίζεται η βάση τη στήριξη και αυτό δημιουργεί αντιθέσει. Αλλά βλέπουμε ότι όσο δεν υπάρχει το άλλο δέο, ε, ο ίδιο ο λόγο του συστήματο, δηλαδή ο κατεξοχή λόγο, ο, ο, ο φασιστικό κερδίζει έδαφο. Άρα δεν υπάρχει δηλαδή απελθέτω από μου το ποτήριο τούτο τη καταρρεύσεως και θέλω να πω όσον αφορά και την αντιπαράτηση του λένε με τη Luxembourg ότι επειδή τώρα για αυτόν τον καναδόρμαν κάνω έναν καδόρρο πίσω υπάρχει αυτό το ρημάδι χι τωνούμενων χρήμα εμπόρευμα χι διστονούμενων. Δηλαδή το κεφάλαιο πρέπει να μπει στη διαδικασία και μετά να διπλασιαστεί, να τριπλασιαστεί. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Lenny σε, αντι... σε σχέση με τη Luxembourg που η Luxembourg έλεγε ότι ε, η διευρυμένη αναπαραγωγή βρίχνει σε άλλους κοινωνικού συστηματισμού και έργιο λέει, όμως η διευρυμένη αναπαραγωγή ως βασικό στοιχείο του συστήματος είναι βασικό στοιχείο του καπιταλιστικού συστήματος και βασικά στον υπεραιολιστικό σου στάδιο. Άρα, πουθενά από όλες από αυτές τις προσεγγίσεις δεν υπάρχει μια λογική ε, σιδερένιων οικονομικών νόμων. Αντίθετα, υπάρχει και το ζήτημα του τι να κάνουμε παραπέρα. Τώρα, αν η αριστερά, και αργότερα και μέσα από την ΙΤΑ και με όλα αυτά, ε, αυτά τα πράγματα αποστεώθηκαν και πήραν και το χαρακτήρα τσιτάτων και τα λοιπά, δυστυχώς αυτό είναι ένα ζήτημα. Ε, απλά για να κλείσω εδώ το θέμα, ας πούμε, το ζήτημα, ε, νομίζω με την Ουκρανία, δεν είναι απλά τα ζητήματα, δεν, επειδή παρακολουθώ λίγο και το διαδίκτυο και τίθεται έτσι το ζήτημα του φασισμού σε μια πρώτη, δεν διαφωνώ, αλλά το ζήτημα του υπεραλισμού είναι σημαντικό και για την Ουκρανία με την εξή έννοια. Τι αποδεικνύεται με την Ουκρανική κρίση, Ότι η Ευρώπη δεν παρόλα τι βαθιέ τόχασε αναλύσει για μετατόπιση του κέντρου στον ειρηνικό, κάτω κτλ. εξακολουθεί να είναι το, πεδίο, το βασικό πεδίο του υπεραλιστικού ανταγωνισμού. Ένα. Δεύτερον, ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προ Ανατολά είναι αιτία πολέμου. Δημιουργεί του όρου του πολέμου. Σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί πρέπει να υποστηρίξουμε τον Πούτιν. Α πούμε ότι είναι αντιπεραλιστή. Άλλο Και να πρέπει να τα χτιστούμε εκεί. Αλλά πρέπει να τα δούμε αυτά και να δούμε αυτά τα κινήματα. Ήταν κινήματα αλλαπλατιών, ή από την αρχή ήταν φτιαγμένα. Δηλαδή δεν το λέω εγώ αυτό. Βγαίνει ο Πολωνός, ο Πρωθυπουργό, ο Λετωνό, ο άλλο που μίλησε, Συνάστον και λέει ότι του φτιάχναμε από τα πριν τους του και του εκπαιδεύαμε. Το κίνημα. Ποιο κίνημα. Ποια κοινωνία των πολιτών. Άρα λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά και πιστεύω ότι και. Θα τα τώρα για τα άλλα. Θα ήθελα να πω μετά ε, περισσότερο για το του υπεραγγελματισμού. Εγώ επειδή σχολίασα προηγουμένω ήδη, δεν θα το κάνω τώρα. <σοίλυμα> το, εγώ, ε, το έχω κάνει ήδη, όπω δεν χρειάζεται. Α μιλήσουμε με τον κόσμο. Ωραία, οπότε πώς. μπορούμε <σοίλυμα> να περάσουμε στις ερωτήσει. <σοίλυμα> Όποιο έχει. Ε, θα ε, Εγώ θα ήθελα να να συζητήσουμε να ρωτήσω λίγο και... Λίγο πιο δυνατά θα δω ρίγε ja, θα... να... Θα ήθελα να ε... ρωτήσω και να συζητήσουμε ποια είναι η εμπειρία από, τα... από του αντιυπηριαλιστικούς αγώνες μέχρι σήμερα. Ε... Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο πόλεμος στο Ιράκ για το εμπειριαλιστικό κίνημα ενάντια στην κατοχή, με παρουσία των Αμερικάνικων, κλπ. Όπου υπήρχε μια υποστήριξη των μπάθιστων, και συγκεκριμένων τμήματων, φιλοκαπιταλιστικών ανθρώπων τρόπο στο Ιράκ, από την αριστερά. Και με έναν ενδιαφέροντα τρόπο, το κομμουνιστικό κόμμα στο Ιράκ το εργατικό κόμμα στο Ιράκ αρνούνταν να υποστηρίζει τους βαθιστές στην βαθική αντίσταση και προσπαθούσαν, να αναπτύξει μορφές πάλι στη βάση της τάξης, ενάντια στις, στην ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, η αριστερά, έξω από το Ιράκ, σε μεγάλο βαθμό, στήριζε την βάθική αντίσταση στον κατακτητή. Και θα ήθελα έτσι να, να ακούσω απόψεις για το τελικά τι ήταν το μάθημα, ας πούμε, από αυτού του ίδιου στον αντιπεριαλισμό, τι κερδίθηκε μέχρι τώρα από αυτή την υποστήριξη ενός αδύναμου, εξίσου φιλοκαπιταλιστή, απέναντι σε κάποιον που θεωρείται ισχυρότερος φιλοκαπιταλιστής. Δηλαδή, οι από μία άποψη, αν όχι απλά δεξί. Ε, ένα αυτό, γιατί έχω πολλέ, αλλά κάποιε χαρακτηριστικέ θα θέσω τώρα. Ε, για το Νίκο θα ήθελα να, να ρωτήσω, ε, επειδή μίλησε για την ΑΕΤ, αν οι αστικέ επαναστάσει ε, πέτυχαν. Να εκπληρώσουν τα αιτήματά του. Δηλαδή, οι αστικέ επαναστάσει πέτυχαν ελευθερία, ισότητα, διορθωσίνη, δώσαν σε όλου την εργασία ω εισιτήριο για την κοινωνική ζωή, να ανταλλάσσεται την εργασία, να πραγματώνεται η ατομική διοκτησία για όλου κτλ. Αυτό ήταν ανοιχτό ερώτημα. Ο Μάρτσα, α πούμε, έλεγε ότι η κομμόνα του Παρισιού πραγμάτωσε το αίτημα για ατομική διοκτησία. Δηλαδή, οι αστικέ επαναστάσει δεν πέτυχαν πραγματικά τον σκοπό του. Αλλά αν πετύγαιναν, θα ήταν κακό να εξαχθούν διεθνώ. Να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια, δηλαδή, ποιο είναι το αρνητικό με την εξάπλωση των αστικών επαναστάσεων μόνο από μια θέση ότι πρέπει να σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα, α πούμε, από αυτή την άποψη να γίνει κριτική. Δηλαδή, στην ΑΙΤΗ, αν είχαν πραγματωθεί τα αστικά ιδιώδη, θα υπήρχε κάποιο που θα ήταν εναντίον, ας πούμε, αυτών των ιδιωτών. Αν είχαν πραγματωθεί έτσι, έχει υποκρισία. Το να ανεβαστάσιο ήταν ότι στερφόρησαν αυτά τα ιδρατικά ενδύο. Αλλά θέλω να καταλάβω τη θέση αν είναι από θέση αρχής, ότι δεν μπορεί να, ε, να εξάγει αυτοί και κάνει ελευθερία με έναν τρόπο. Πρέπει να γίνει σεβαστή η πολιτιστική ιδιαιτερότητα, ακόμα και αν είναι ιδρατική ή κάτι τέτοιο. Σωστή πάντα πω. Το πρώτο σου έχει γράψει αυτήν, αυτή. Να απαντήσω το πρώτο σαν... Ε... Ε, ναι, είναι ναι. καλύτερα να γίνουμε έτσι. Ερώτηση, ε, επειδή ήμασταν από, από την οργάνωση εκείνη που το, διά, το διάστημα της Σιρακινής αντίσταση είχαμε κάνει και ένα κύκλο εκδηλώσεων ε, σε όλη τη χώρα και μάλιστα με υγειονομικές ζώνες και παρακολούθηση και από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία ε, με κομμάτια πολιτικών οργανώσεων τη Σιρακινής Αντίστασης. Καταρχάς, δεν ήταν μόνο μπαθιστές. Ήταν διάφορα κομμάτια. Πήραν αριστερές δυνάμεις, Ισλαμιστές, όχι ε, φανατικοί, κομμάτια του Μπάθ και κομμάτια από το Κομμουνιστικό κόμμα που είχαν φύγει, γιατί το κομμουνιστικό κόμμα, το λεγόμενο Κομμουνιστικό κόμμα, λίγα είπε, κράτησε πολύ πιο χειρότερη. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν υπέρ τη καδοχή τη Αμερικάνη τη διαμορφώνονταν όνω σε ένα, ε, τα πρώτα δύο χρόνια της εισβολής ένα αντιστασιακό κίνημα, αρκετά σημαντικό, να θυμίσω την αντίσταση στη Φαλούτζα και σε άλλες πόλεις. Ε, νομίζω ότι στην πορεία, το, στο κίνημα αυτό, ε, κυριάρχησαν και έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι Ιρανοί, οι Σίτες και το και η, ε, η μεριά, η, το ένοπλο, Τη ε, της ε, αράβικης που θα έλεγα εγώ, να το πω έτσι με δυο λόγια που είναι αυτή, ε, όχι μόνο η και όλο τα συμπεριπτώσεις, όλο αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι στην πορεία του αυτό το αυτό κίνημα παρεκτράπηκε σημαντικά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα με τις ε, ε, Καταστάσει με τι εκατόμερε κτλ. Αλλά νομίζω ότι στι, στε, στε, στε, στα πρώτα δύο χρόνια δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στου Αμερικάνου. Δηλαδή, ε, όσο ακόμη ήταν ο Μπού στην κυβέρνηση, γιατί δηλαδή δεν είχε γίνει κυβερνητική αλλαγή, ε, και δημιούργησε σοβαρά ρήγματα με την έννοια ότι και το ίδιο διάστημα στην Παλαιστίνη, εκδηλώνονταν η, η επέμβαση σιωνιστική και είχαμε ε, έξοχα παραδείγματα ηρωική αντίσταση ε, των Παλαιστινίων. Αυτό τι δείχνει, δείχνει ότι δεν υπάρχει καθαρή Έτσι, Ότι υπάρχει μια διαδικασία κατά τη γνώμη μα συνειδητοποίηση ε, στην πορεία και ότι και το δεύτερο στοιχείο που το ανέφερα, ότι δεν φτάνει μόνο, δηλαδή η αντιπυραλιστική κατεύθυνση πρέπει να έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Πρέπει να πολλιάζεται και με τα ταξικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ε, ε, δεν ε, υπήρξαν ε, ε, σημαντικέ συνεισφορέ αγωνιστών στο Ιράκ. Ε, το πρώτο διάστημα της, τα δύο πρώτα χρόνια της εισβολή και της κατοχής. Και αυτό δεν δημιουργήσε σοβαρά ζητήματα. Όσον αφορά αυτό. Μάλιστα υπήρξε και μια συζήτηση στα πλαίσια του αντιπυραμιστικού κάμπι, κάνουμε σαν οργάνωση και με άλλους οργανώσεις των κόσμο και υπήρξε και μια διάσταση ανάμεσα στη δικιά μα πολιτική οργάνωση που έλεγε ότι ε, Υποστηρίζουμε, αλλά ωστόσο βάζουμε αυτά τα προαπαιτούμενα και σε απόψεις, ας πούμε, όπως το κάμπους το Ιταλικό που έλεγε ότι δεν, μόνο και μόνο που επειδή είναι άντρα στον Ιμπεραγισμό θα πρέπει τους Ισλαμιστές να τους πλέσουν. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Πρέπει να βάλουμε και κάποιες προϋποθέσεις. Από την άλλη μεριά δεν μπορεί να πεις ότι οι μάζες που κινούνται, ε, αν δεν έχουν το καθαρό κόκκινο πανί, και εδώ θέλω να, να πω κάτι μόνο, ε, εμένα ε, είμαι το υ και μου αρέσει και να ενισχύω και να πίνω και το ζαπατίστικο καφέ, αλλά δεν μπορώ να μην δω μια καταφανή αδικία αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για επαναστατικά κίνηματα που δεν είναι τόσο καθαρά, κόκκινα. Έτσι. Υπάρχει μια τεράστια, ένας τεράστιος, τεράστιος γεωγραφικός διάδρομος, που ξεκινάει από τα όρη του Μπουτάν και φτάνει μέχρι τη Στριλάκα, όπου αναπτύσσεται σήμερα ένα σοβαρό, ένοπλο, λαϊκό κίνημα από τους Ναξαλίτες, και του αντιβάσει με σοβαρές γενοκτονίες υπάρχει ένας λαϊκός πόλεμος που έχει την κόκκινη σημαία ο οποίος όμως δεν αναφέρεται δεν φτάνει στους διανόμενους εκφράζω κι εγώ έτσι την απορία μου γιατί αυτό ο τόσο ε, σημαντικός αγώνας που είναι κόκκινο. έτσι δεν είναι είναι κόκκινος. φτιάχνει τη Διαδική εξουσία τη φτιάχνει πραγματικά σε πολλά σημεία σου και μπορεί να επεκτείνεις ακόμη και στο Αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων με μια έννοια Πρόσφατα συλλάβαν τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚ Φιλιππίνων, όπως και ένα βασικό παράγοντα του αστικού-δημοκρατικού κινήματος στην Ινδία. Γιατί ε, δεν ε, βρίσκει ε, αναλυτές τουλάχιστον. Μα καλά κάνει και μας η κοινή. Επίσης, ένα άλλο, ε, το κίνημα στη Βοσνία δημιούργησε λαϊκές συνελεύσεις. Γιατί δεν βρήκε τις ανάλογες προβολής. Και εύκολα ε, θαυωνόμαστε από το κίνημα στην Ισπανία αυτή τη στιγμή και από τη, που οι αγανακτισμένοι κερδίσανε ε, κάποιε ψήφου σε προεκλογέ. Δηλαδή, βλέπω κάποιε αδικίες ε, στο πώ η αριστερή διανόηση αντιλαμβάνεται πολλέ φορέ το ζήτημα τη υποστήριξη αντιπεραλιστικών και αντισουσιαστικών αντικαπιταλιστικών κίνηματων. Ωστόσο, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν γι' αυτό και για να επανέλθω στο ερώτημα, ε, έχουμε κρατήσει αυτή την απόσταση. Δεν μπορεί να είσαι με τους 100 Νικό. Δεν αυτόν αφορά το αν θα έπρεπε ε, να σεβαστούμε ένα α, κίνημα επαναστατικό το οποίο συμβαίνει εκτό Ευρώπη για αποδοχή τη διαφορετικότητα. Όχι, είναι ακριβώ το αντίθετο. Αυτά τα κίνηματα ήταν πιο ριζοσπαστικά από τα αστικά κίνηματα στην Ευρώπη. Γιατί τα αστικά κινήματα στην Ευρώπη επαναστατούσαν μεν καλαντίον μιας εξουσίας η οποία έφτιανε, αλλά αποδεχόταν ως αρχή ότι η ανισότητα είναι ένα φυσικό φαινόμενο στον άνθρωπο, ότι ο ανταγωνισμός είναι μία αρετή και ότι αυτά κινούνε την κοινωνία. Δεν ήταν διαχωρισμένα από την καπιταλιστική ηθική. Δεν υπήρχε δηλαδή της αλληλεγγύης, τη ισότητας, της μη επέκταση στον άλλον, αλλά ο ο πιο ικανός, αυτός ο οποίος Κινείται περισσότερο, κυνεί και την κοινωνία, άρα αυτό πρέπει να πριμοδοτείται, γιατί η ανισότητα είναι κάτι φυσικό. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι. Οπότε, αφού δεν γεννιούνται ίση, αυτοί οι οποίοι έχουν κατακτήσει τον ανώτερο στάδιο του πολιτισμού, έχουν κάθε δικαίωμα να θεωρούν του Ινδιάνου, για παράδειγμα, ε, ζώα. Και αυτό συνέβαινε επί αιώνες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα ήταν ένα κομμάτι από μόνοι του που αντιστάθηκαν και αντιτάθηκαν σε αυτήν την κοινή αντίληψη. Αυτή είναι η φαντασιακή προϊστορία του καπιταλισμού ότι πέραν, δηλαδή, της, των αναλύσεων που γίνανε στη συνέχεια, ας πούμε, για το χρήμα, αξί τα λοιπά, σαν ανθρωπότυπος τι λέει. Ότι είναι φυσικό φαινόμενο η άνθρωποι να είναι άνησι. Όχι απλά φυσικό, αλλά είναι και επιθυμητό, γιατί αυτό αναπτύσσει τις δυνατότητές τους. Και μάλιστα ποιο είναι το πλαίσιο το οποίο τους κάνει να αναπτύσσονται περισσότερο, ότι όλα αυτά μεταξύ τους επικοινωνούν από μία αξία το χρήμα, που μπορεί να συμβολήσει όλε τι άλλε αξίε και να είναι ανώτερο από όλε τι άλλε αξίε. Αυτό είναι ο συνδετικό κρίκο, η γλώσσα του, αυτό που αναγνωρίζει ο ένα τον άλλον. Όλα είναι πράγματα που ανταλλάσσονται με το χρήμα. Τίποτα δεν είναι έξω από το χρήμα, τίποτα δεν μπορεί να είναι ενάντια στο χρήμα. Όλα μπορεί να αγοραστούν από το χρήμα. Η εξεγέρσει στην ΑΕΤ ήταν ενάντια σε αυτό. Και οι εξεγέρσει στον Άγιο Δομίνικο, που γίνεται μια μεγάλη καλή επανάσταση. Και οι εξεγέρσει στο Μεξικό, στην Μπαχα Καλιφόρνια. Με, ε, με του Ινδιάνου, όχι του, του νότου του Μεξικού που ήταν με τον Ζαπάτα, πήγαν και στο βόρειο Μεξικό. Μα αυτέ δεν ασχολήθηκε κανένα ξεκόδε. Γιατί? Γιατί θεωρούνταν καθυστερημένοι αγρότε. Δεν ήταν το βιομηχανικό πολυταριάτο. Υπάρχουν επιστολέ γραμμένες το 1909 από του Μεξικάνου και μάλιστα όχι έναντι του μαξιστέ που θεωρητικά είναι η πιο κοντινή στην πιο οικονομocεντρική ανάλυση. Στο Μαλατέ τα γράφανε και λέγανε, μα τι περιμένετε, να κάνουμε αυτοσυνδικαλισμό, να κάνουμε αγροτικέ ενώσει. Εδώ πέρα οι άνθρωποι είναι Ινδιάνοι, πολεμμένοι για εκεί και η ελευθερία. Τι κάνετε στην Ευρώπη, πού είστε. Είναι επιστολέ συγκεκριμένε από τον συνανθρωπιστέ μα Και οι μόνοι οι οποίοι του κατάλαβαν που το κατάλαβαν και του υποστήριξαν ήταν οι βιομηχανικοί εργάτε του κόσμου στι ΗΠΑ, γιατί ήταν μετανάστε και βίωναν ακριβώ αυτόν τον αποκλεισμό και τον ρατσισμό. Δηλαδή, καταλάβαιναν την πολιτιστική καταπίεση του καπιταλισμού, που επίση την περιγράφει η Λούξανγκουλ, ενώ δεν την περιγράφαν γιατί θεωρούσαν ότι η Ευρώπη είναι κόρωνες δημιουργία. Δεν θεωρούσαν ότι ο υπεριλληλισμός συντρίβει πολιτισμικές ε, εκφράσεις και εκφάνσεις οι οποίες αξίζει να μελετηθούν. Ε. Παρά μόνο σαν μια προϊστορία, όπως ενδεχομένως έκανε ο Έγκλες, αλλά θεωρούσε κάτι το οποίο πέρασε. Ενώ αυτοί θεωρούσαν ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να αντισταθεί αυτό που έρχεται. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν είναι ότι σεβόμαστε τη διαφορετικότητα επειδή ε, δεν θέλουμε να κατασταγγίσουμε κάτι το οποίο εντάξει είναι κατώτερο, αλλά επειδή έχουμε σεβασμό στην αυτονομία, θα του αφήσουμε να υπάρχουν. Ναι. Από πολλέ απόψει ήταν πιο απελευθερωτικά τα προτάγματα που βγάζαν αυτέ οι επαναστάσει από τι αστυνομικοκρατικέ που γίνανε στην Ευρώπη. Γιατί αυτέ ποτέ δεν θίξανε το θέμα τη απικιοκρατία. Η Επανάσταση στην ΑΕΤ πριν Γαλλική Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια τη Γαλλική Επανάσταση τη το θέμα των απικιών δεν μπήκε. Δηλαδή μπορεί να διαφωνούσαν μέσα στη Βουλή δεν ορινή, γύρω να δίνει το άλλο το παράλλο, αλλά επικέ κατοικίε. Αφού ολοκληρώθηκε και τελείωσε, έγινε η συζήτηση και τι του προτάθηκε. Θα σα απελευθερώσουμε αλλά αν γίνεται εθνικό κράτο. Και βέβαια μπήκε και το θέμα του χρέου. Δηλαδή η πρώτη μεγάλη εφαρμογή ε, νεοπικιοκρατεία μέσω δανεισμού, ήταν αυτό ακριβώ που προσαρμό στην Αιτή. Η Αιτή για να απελευθερωθεί και να γίνει εθνικό κράτο, υπέρμηση με την καλλήνεια συμφωνία. Σύμφωνα με την οποία έπρεπε να αποζημιώσει τη Γαλλία για τον πόλεμο που έγινε εκεί. Να αποζημιώσει τι γαλλικέ εταιρείε για τα κέρδη που θα χάνανε καθώ θα φεύγανε και έτσι απέκτησαν την κέρδη τη Πότε Τότε η ΑΕΔ ήταν η πιο πλούσια απίκτη στον πλανήτη γιατί ήταν η τεράστια πλειονότητα τη παραγωγή καφέ, ζάχαρη και κακάο. Σήμερα και από τότε μέχρι σήμερα είναι η πιο φτωχή χώρα στον κόσμο. Γιατί μπήκε στην εθνική απελευθέρωση μέσω προς τη αποδοχή του χρέου προ την Γαλλία που ήταν η αστική δημοκρατία. Άλλε ερωτήσει, Γιάννη. Ε, έτσι προστέθηκε το θέμα, έχω μια μικρή σύγχυση. Με την έννοια την εξή. Σωστά ήταν που προστέθηκε ο πυροεγγυμό, ο πυροεγγυμό σήμερα έχει δύο, δύο πράγματα Πρώτον, τον έλεγχο των χρηματιστηριακών ορών στην Ευφύλιο, περίπου το 70% περίπου είναι συναλλαγή στο Βασιλοδόλα. Και δεύτερον, στις δημιουργότητες αυτές τις χρημασυριακές ώρες, έρευναν σε τον Επιστήμιο τεχνολογικό Εξελίξεων μεγάλης κλίματος. Έλεγε τι σημαίνει αυτό. <coughs> ο συνείδης υπεραίλης, ο συνείδης καταληστής, δεν κάνει κακό, να κάνει να κερδίσει κρίμα. Δεν μπορεί να κερδίσει κρίμα. Δεν μπορεί να κερδίσει κρίμα Δηλαδή, δεν θα κερδίσει χρήμα να φτιάξει το ίδιο. Δεν θα κερδίσει χρήμα να, να, να κάνει αυτοδοκοπή το του DNA. Δεν θα κερδίσει χρήμα να φτιάξει την ανάγκη του κεφάλου που είναι τώρα. Δεν θα κερδίσει χρήμα για τα διεθνικά κατάσταση. Αυτά τα κάνει επέλεση το, το, το, το, το κεφάλαιο το οποίο συγκεντρώνεται από το κράτο. Το κατευθυντικό κράτο και συγκεκριμένα τα συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία γίνονται οι επόμενε επενδύσει. Με τα οποία κυριαρχούν. Ένα λεπτό μπορεί ο οποιαδήποτε υπόγειο αισθητική δύναμη να mm. πει: Κοίταξε να δεις, εγώ αντέχω να δω έξω. Αντέχεις, πάρε από το DNA να δουν τι θα πάρει από, την από αυτό το κομμάτι τη βιομηχανική Από το κομμάτι. Αυτό που έχει εξελίξει τώρα είναι τα το, το, το, το, το σύνταγμα το, το, το του εγκεφάλου, το οποίο είναι το βασικό. Δεν είναι τόσο πολύ για να ανθρώπους, όσο περισσότερο για να φτιάξει στου ανθρώπους. Το ενδιαφέρει εντάξει, ελέγχουμε ανθρώπου και μηχανήματα. Μουλάει στη μηχανή χωρί ε, να συζητάει. Και φυσικά η καινούργια βιομηχανική μαάση, η οποία γίνεται με το 3D printing. Δηλαδή, κατευθείαν ψηφιοποίηση, εν συνεχεία ολόκληρο το αεροπλάνο από το design κατευθείαν ε, στην παραγωγή. Πάντας printing. Αυτό σημαίνει καινούργιο καπιταλισμό. Αυτοκίνητο και εμπειριαλισμό στο θέμα. Σε αυτό θα πρέπει να, να πατήσει σήμερα. Και όχι με το μαζικό εργοστάσιο. Έχει σημασία σε αυτήν την εποχή ο άνθρωπος. Γιατί, γιατί νομίζετε για πλάκα το να κάνουμε 14 χρόνια για 16 χρόνια για εκπαίδευση Με λάθος. Εξακολουθεί να είναι το καλύτερο αργαδείο. Έχει 10-15 μπιτς δυνατότησης εξεργασίας. Ώστε να φτάνει ακόμα ο κομπίτες και τα λίπα, τι σημαίνει αυτό. Αυτό ο άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να γίνει και, όπως έβλεγε το Μάξ, και το αθλιότερο εμπόρεμο και το καλύτερο εμπόρεμο. Τώρα, είναι η κρίση κρίσιμη εποχή που πρέπει να παίξει ο εμπειρεύσιμος στο ζήτημα του εξής, ότι θα του δώσει δυνάμεις, αλλά τον φοβάται ταυτόχρονα. Γι' αυτό πρέπει να τον ελέγξει. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση του, πα, του παγκόσμου γίνευνας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αναρρύθηκε το γεγονός ότι και από τώρα η επανάσταση και στα χρόνια του λένε, την αλάπανη υπόψηση, τώρα είναι σε αυτό το επίπεδο. Για το οποίο έχει τεράστιση σημασία. Η Αμερική Παγμόσκαρεφ πιάνει τη βιομηχανία του 2017, του 2017. Πιάνει η βιομηχανία 17. 2017. Ευθερικός 200.000 Αμερικάνοι θα πληρώσουν 100.000 δολάρια για να κάνουν πληγή το γύρο του κόσμου σε μία ώρα. Αυτό δημιουργεί μια καινούργια βιομηχανία. Δεν μιλάω τώρα για το κάθε ένα δολάριο που επενδύθηκε στο DNA έδωσε 215 Δολάρια στον ιδρυτικό τομέα, το να μην πει δισεκατομμύριο. Αυτό είναι, είναι ο, ο καινούργιο τρόπο ελέγχου του πλανήτη. Αν το δείτε, είσαι όρο λεφτό για όπλα, ξοδέποτε 2,5% του παγκόσμιου αέρα. Μόνο ο τουρισμό, δηλαδή το να μεταφέρει ανθρώπου, είναι 10% του παγκόσμιου αέρα. Αν τα δούμε έτσι, Μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο, <coughs> δηλαδή αν αυτά έχουν μια βαλή, μια λογική, τότε μπορείς να δεις κάπως τον εμπειριασμό με κα... καταρότερο μάλλον. Ε, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σ' αυτό ή να προχώρησετε σαν άλλο. Να τοποθέψετε. Πώς το θέλω. Πάρε κανένα πρόβλημα. Ε? Οκ, okay. Γιώργο, έχει το λόγο ε, ναι. και μετά τον Πρεδίκο. Θέλω ε, να πω και άφρα, θα ε, ψάξω να κάνω αυτοκά μία ερώτηση σε κάθε ποιητή. Ε, αστικά στο Γιάννη ήθελα να... Mm. κάπως μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο τρόπο που έγραψε τον Ιμπεριαλισμό υπήρχε σαν, ε, σαν υπόβαθρο στο επιχείρημά σου ή σ' αυτό που είπες, μια πάγκια μια σαφής διάξημα της ταξικής και, και υπεραλισμού, Δηλαδή, όσοι αν η υπεριαλιστική σύγκρουση ή οι υπεριαλιστικές αντιθέσεις να έχουν αυτονομηθεί, <κυκυκυκυκυκύ> να συνδελούνται κάπως σε μια γεωπολιτική σφαίρα και η, η ταξική σύγκρουση ή οι ταξικές αντιθέσεις να είναι στην καλύτερη περίπτωση κάτι σαν η αντίσταση που θα να ε, να έρθει στο από του από τα κάτω. Και ε, αυτό αρχικά μου φαίνεται ε, ότι κάπως παραβιάζει την λεγινιστική σύμβουση του Υπεριαζούν του σαν έσχατο στάδιο, με την έννοια ε, όχι μόνο της, ε, τη, τη χρονική, ότι είναι το τελευταίο σε μια σειρά, σε μια άλλη στα δύο, αλλά το με την έννοια ότι και στο τέλος τη αξικής πάλι τη δυναμική της υπέροβασης του καπιταλισμού. Ε, αν, αν, αν θέλω να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Ε, στο Δημήτρη ε, έχω διάφορες απορίες. Θα ήθελα να... Μια βασική απορία σχετικά με το χώρο που, που εκπροσωστεί πάντα, το οποία πάντα, πάντα, πάντα είδα, ε, Δεν μου είπε σαφές πως ε, πια γερμηνία των, των αποκαλούμενων υπερεθνικών μηχανισμών ε, των ιδεριαλιστικών μηχανισμών σε σχέση με, το, με την ιδεριαλιστική ολοκλήρωση. Δηλαδή, αν υπερθετήσουμε το σχήμα ότι ο ιδεριαλιστός είναι το ιδεριαλιστός το άδειο του καπιταλισμού και προσπαθήσουμε να τον προσδιορίσουμε χρονικά, ε, σύμφωνα και με το Λένι, γύρω στο δεκαέτυρα ο ιδεριαλιστός από το Λένι, ε, μετά έχουμε το 17, Εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει ιδεριαλιστός το άδειο του ιδεριαλιστικού <laughs> <laughs> <laughs> Ε, του καπιταλισμού, ναι. σε σχέση με, με, με αυτέ τι κάπως να το πούμε, αναλλακτικές θεωρίες, όπως το οποιοποιείς πάρει πόδος χάρη, ε, είναι μορφές συγκεκαλυμμένες του τελευταίου σταδίου του, του καπιταλισμού, πώς, πώς αυτούς πρέπει να το, το συγκεκριμένουμε. Ναι. Ε, αυτό ε, και στον οίκο πάντα αφού γίνεται η να πιο αφηγημένες, ε, αυτό που θα ήθελα να μου πει είναι αν, με ιστορικούς όρους αυτό που οι μαρκηστές λένε είναι ένας κύκλος ολοκλήρωσης ή ε, το κεφάλαιο, α πούμε, γράφοντα από τον μάρξ, το, το μάρξ με την, την προϋπόθεση ότι έχει συντελεστεί και έχει ολοκληρωθεί ένας, ένας κύκλος, ο κύκλος του πορεύματος, α πούμε. Ε, αυτό αυτή η σύλληψη, ότι υπάρχει μια ιστορική δυναμική που ολοκληρώνεται, ε, πώς ε, θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε μια αντίληψη που λέει ότι ήδη από πριν ή σχεδόν ήδη από τα πάντα ήμασταν ευρυσικά και καπιταλιστέ. Αυτό. Ε, κάνε και εσύ τις και μετά να με απαντήσει. Δεν είναι κάνε και μόνος ερωτήσεις. Μασικά είναι πιο πολλοί πρωτοθέτητες. στοιχεία κάποια ερωτηματικά και... και είναι και λίγο πιο πολιτικά. Θα ξεκινήσω πούμε, από τη φράση την οποία είπαμε πριν, Άνθρωπο Δημήτρη, ότι ο Ιμπεριανό που πλέον δύο και πλέον δεκαετίε μετά και την τελική κατάρρευση των σοσιαλιστικών έτσι, κρατών, παίζει μπάλα μόνο του. Το ε, γεγονό ότι παίζει μπάλα μόνο του σε μια κοινωνία και σε έναν κόσμο που ο ίδιο φαίνεται πιο ζωφερό από ποτέ, αναδεικνύει ακριβώ το πώ αυτό το σύστημα έχει αποτύχει. Δηλαδή ε, έχουμε, ας πούμε, έναν οικονομικο... μια οικονομική κυριαρχία σε όλα τα επίπεδα η οποία, ε, η οποία δεν είναι στους λαούς, πούμε, και στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ιωλέα μιλώντας και για μένα τον ίδιο και για εμάς που έχουμε μεγαλώσει αυτό το σύστημα δεν τους δίνει καμία διέξοδο, δεν μπορούν πλέον καθόλου να φαντάσουν τη ζωή τους έξω από αυτό το πράγμα και σε, ακόμα και σε επίπεδο, πολιτισμού και lifestyle. Άρα, ενώ, ας πούμε, ε, ζούμε... Ε, για τις αντικειμενικέ συνθήκε για να μπορέσει να μιλήσει ένα, για έναν άλλο κόσμο, για ένα άλλο σύστημα, να το διερευνήσει, να αντίστοιχε από το παρελθόν, πια ένα ανακριτικέ κλπ. υπάρχουν, ε? δεν υπάρχουν ακριβώ οι αντικειμενικέ συνθήκε. Δεν υπάρχει δηλαδή ε, από, την, από την μεριά μα ε, κάποιο κάτι, και εδώ πέρα αυτό το κάποιο κάτι θα το ονομάσω αυστερά, ε, νομίζω ότι είναι η αριστερά, ο οποίο ακριβώ να μπορέσει να κάνει με κάποιο τρόπο εφικτό και προσιτό στον κόσμο το ότι το σύνθημα ότι ένα άλλο κόσμο είναι εφικτό. Ε, η αναγκαιότητα, πούμε, για να υπάρξει κάτι τέτοιο και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές πλαίσιο είναι νομίζω κραυγαλαία. Γιατί, γιατί αυτό το σύστημα, παρόλο που μπορεί να καταρρέσει μέσα στις θετικές σε καμία περίπτωση δεν θα πέσει σαν ένα σπίλος από τα φλόχαρτα. Θα πέσει και θα πέσει στις πλάτες λαών, κρατών και θα τους ισοπεδώσει τελείω. Ο πόλεμος όπως είπαμε δεν γίνεται πλέον με πέντες και με τόξο, ούτε γίνεται με καλώνες. Πράγματος σημαίνει ότι ακόμα κι αν ε, ο κίνδυνος πυροϊκό ολοκαυτόματος ε, κάνει τους συμπεριελιστές να είναι διστακτικοί, σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιφάσει, τι αντιθέσεις οι οποίες προωθούν τον πόλεμο. Δηλαδή, ουσιαστικά η λειτουργία σου σαν μια χύτρα πίεση, η οποία κάποια στιγμή θα πάει θα σκάσει. Άρα νομίζω πως το σήμερα υπάρχει η, η ανάγκη, ας πούμε, Αριστερού κομμουνιστικού υποκειμένου παγκόσμια και εθνικά, και πρέπει να γίνονται οι ε, εργασίε του όπω την ανασυγκρότησή του, οι οποίε να περιλαμβάνουν επεξεργασίε τόσο σε ιδεολογικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν ε, αναγνώσει ξανά ζητημάτων υπεριαλισμού όπω και άλλων θεωρητικών ζητημάτων ε, των μαρξιστών, οι οποίε θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Δηλαδή δεν είναι καθόλου. Είναι, ε, δεν είναι καθόλου στο μελιδό το θέμα, το θέμα τη τεχνολογική ανάπτυξη, το ζήτημα του ίντερνετ. Βλέπουμε α πούμε ότι το σύστημα έχει γεννήσει μια άλλη φόρμα, μια άλλη, άλλη πραγματικότητα, την οποία με έναν τρόπο μπορεί να εκπαλέβουμε. Και είναι πολύ σωστικέ που θέλω στου προηγούμενε ανθρώπου στο που βάζει προβλη, κάποιου προβληματισμού και σε θεωρητικό επίπεδο και σε θεωρητικό επίπεδο ω τη χρήση του υπεριτισμού πώς είναι ο υπερριατισμός του στον 21ο αιώνα και πώς σίγουρα διαφοροποιείται σε, σε πολλά στοιχεία του από τον από το, το, το υπερριατισμό του προηγούμενου αιώνα. Επίσης, είναι και το ζήτημα, πούμε, το περιβαλλοντικό, μια και ζούμε σε έναν πεπερασμένο πλανήτη στον οποίο έχει ένα αντιπακό σύστημα το οποίο θέλει συνεχώς πούμε, να εκμεταλλεύει και περισσότερα. Τώρα, αυτά είναι λίγο κάποιες πούμε, χαοτικές πούμε, σκέψεις. Στι ε, οποίε δεν μπορώ να δώσω απάντηση, απλά νομίζω ότι προκύπτει η αναγκαιότητα του να υπάρξει ας πούμε, μια ανάγνωση, επικαιροποίηση και ξανά προβληματισμό γύρω από το ζητήματα του εμπειριασμού, τη φύση του, τα νέα χαρακτηριστικά και αντίστοιχα προκύ, όπω προκύπτει από όλα αυτά τα πράγματα, ποια είναι τα καθήκοντα που ορίζονται από όλα αυτά τα πράγματα για την αριστερά, για το κομμουνιστικό κίνημα και το πώ μπορεί να απαντήσει. Ε, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ένα κομμουνιστικό κύμα θα πρέπει να έχει και διεθνή και εθνική ματιά, και γι' αυτό το λόγο και επίση αυτά τα δύο πράγματα είναι ε, άρρηκτα συνδεδεμένα. Άρα, το, η συζήτηση, α πούμε, ναι, σίγουρα πρέπει να μιλάει για τον χώριο όπω το έδειξε ο τελευταίο ομιλητή, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να πούμε μας ότι δεν μα ενδιαφέρει το τι στην Ουκρανία. Γιατί ο συσχετισμό ο οποίο ακριβώ ε, ε, επιβάλλει αυτό το καθεστώ στην Ουκρανία είναι ο ίδιο συσχετισμό με στον οποίο βρίσκεται και η Ελλάδα. Είναι μέσα σε ένα διεθνεί οργανισμό, μέσα σε ένα υπερεθυντικό οργανισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο βλέπουμε ότι όχι απλώ αντιδραστικοποιείται, ε, αλλά φασιστικοποιείται κατά πώ α πούμε ήταν και η φυσική του εξέλιξη νομίζω. Ε, άρα, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να δεθούν συζητήματα ε, θεωρητικά και θεωρητικά και ιδεολογικά, για να μπορέσει πούμε, να δημιουργηθεί όχι και για να μπορέσει να δημιουργηθεί ακριβώ ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο να μπορέσει να αναδείξει το ζήγμα τη αντίσταση και να δώσει προοπτική στον κόσμο. Να του δώσει δηλαδή και αυτό που λέμε ένα, μία διέξοδο, να του ανοίξει ας πού ένα παραθυνάκι για το πώς, ας πούμε, αυτή η μίζερη ζωή που έχει γνωρίσει και δεν έχει γνωρίσει καμία άλλη, ο 20χρονος νεολαίο και 30 χρόνο, ίσως και 40 και πέθεια, για το πώς, ας πούμε, θα μπορέσει να είναι προς μία κατεύθυνση. Και για να κλείσω, α πούμε, και πιο πολιτικά. Εδώ πέρα είναι που για εμάς, τουλάχιστον, παίγει και το ζήτημα, ας πούμε, ε, μεταβατικό προγραμμάτι και, κατα... και πώς, ας πούμε, η αριστερά θα πρέπει να παρεμβαίνει στο κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα το μεταβατικό πρόγραμμα, όπως έχει περιγραφεί και έχει αναλυθεί και από πολιτικούς χώρου, αλλά και από πιο επιστημοντικούς, χώρου πούμε, χώρους, ε, σύλλογο, σύλλογο, σύλλογο, του Γιάννη Κορδάκη, Ίδρυμα Μπάτση, οικονομικούς τύπου κτλ. Ε, ε, δεν είναι, είναι ακριβώ ένα πρόγραμμα πούμε, για το σοσιαλισμό, αλλά είναι ακριβώ ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει, ε, το οποίο ε, νομίζω ε, αποσκοπεί στο να μπορέσει ακριβώ αυτό το πράγμα να κάνει, δηλαδή να αλλάξει το συσχετισμό δύναμη. Και αυτό είναι το πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει αριστερά στο σήμερα ε, και σε εθνικό και σε διεθνέ πλαίσιο. Να δει ποιε είναι οι απαραίτητε ρήξει, οι απαραίτητε συμμαχίε, πώ, ποιο, γιατί και πώ θα μπορέσει πούμε, να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να μπορέσει ας πούμε, να αλλάξει τον συσχετισμό δύναμη ίσως προς το καλό, ε, ως προς τι, από την πάντα των λαών. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα παρέντι, το οποίο φαίνεται να μην έχει κανεί ένα αν έτσι, και το μόνο πάντο, μπορεί να το δώσει αριστερά και δει, μυστική και με αντιυπενελιστική ματιά. Ε, ε, μαζεύτηκαν πολλέ. Ε, Α μιλήσετε πρώτα και μετά θα μιλήσει και να γίνει και μια. Άλλη. Ναι, ναι. ναι. Δε χειρούς, δεν περιμένω τι περιμένου άλλον. άλλο. Ναι. <laughs> και τελευταίο <laughs> δεν το πέρασμα. Και πάμε να ένα, ένα δηλαδή. Ε, να ξεκινήσω την τελευταίο ε, τελευταία παρατήρηση ε, όταν. Ε, έγινε επέμβαση των Άγγλων Υμπεραδιστών στην Κίνα, οι Κινέζοι αστικόδημοκράτε. μάθαιναν τα ητσι και πιστεύαν ότι μέσα από τις φανταστικές κινήσεις που θα κάνανε θα ενδυναμονόνταν τόσο πολύ έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την επέμβαση. Πόλεμος του οποίου. συντρίφτηκαν φυσικά. Τα μεταβατικά προγράμματα, ε, εμένα μου, μου δίνουν μια τέτοια εντύπωση με την έννοια την εξής, ότι η διατύπωση ενός προγράμματος δεν είναι η μαγική λέξη, το όραμα που θα ξεκλειδώσει το, κινημα, το κίνημα, θα, θα ξεκλειδώθει στο πραγματικό πεδίο, στο πεδίο της πραγματικής ταξικής αντιπαράθεσης, στην καθημερινή ζωή και θα αναδειχθεί μέσα από εκείνη τη διαδικασία εκείνες. Ε, γιατί, ε, η δυνάμει εκείνε. Γιατί, επειδή υπάρχει και αναφορά στη διαδική εξουσία, η διαδική εξουσία, α την έχουμε σαν παράδειγμα, κράτησε ένα πεντάμενο. Από τον Φλεβάρι στον Ιούνι και από τον Ιούνι στον. Ε, στη διάρκεια αυτή τη δικαιοσύνη που έχουμε το ιστορικό παράδειγμα, δεν ήταν καθόλου ηρημική συνύπαρξη. Γιγαντώστηκαν πολιτικές δυνάμεις και δημιουργήθηκαν ανατροπέ που φτάσαν στο 17. Κατάλλους, τραξικόπημα. Για μένα, επανάσταση. Άρα, λοιπόν, επί του πεδίου του πραγματικού, ποια είναι η κατεύθυνση μας. Ε, και θέλω να πω ότι επειδή α, την, α, ε, είμαστε, ας πούμε, παιδιά λίγο μεγάλα παιδιά, βέβαια, της πολιτιστικής επανάστασης, δηλαδή για τον σύντροφο που έβαλε το ζήτημα της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης, ήταν μια Προσέγγιση που πάντα την αντιμετωπίζαμε με έναν κριτικό τρόπο, με την εξή έννοια: Ποια είναι η κινητήριο δύναμη, η κινητήριο δύναμη τη ανάπτυξη τη ανθρώπινη κοινωνία και του καπιταλισμού υπερεαλισμού. Μια στεγνή ανάγνωση του μαρξισμού λέει η αντίθεση ανάμεσα στι παραγωγικέ δυνάμεις και τι παραγωγικέ σχέσει. Είμαστε μα... μαρξιστικώ εντάξει, το λύσαμε το θέμα. Όμω δεν είναι αυτή η κινητήρια δύναμη, η κινητήρια δύναμη είναι ταξική πάνη. Η κινητήρια δύναμη είναι η αντίθεση που δημιουργούν. Οι αντιθέσει αυτέ δημιουργούν του όρου για το κατά πόσο οι επιστημονικοτεχνικέ πρόοδοι θα μπορούν να ενσωματωθούν. Δηλαδή, αυτό που λείπει σήμερα από τον υπεραλισμό δεν είναι τα τεχνολογικά βήματα. Υπάρχει ανάλυση από τη μεριά του Γκρούγκμαν και άλλων να που λένε ότι η, η επανάσταση του ίντερνετ δεν μπορεί να συγκριθεί με την επανάσταση που έφεραν οι σιδηρόδρομοι και ο εξηλεκτρισμό. Και εγώ πιστεύω σε αυτό. Με την έννοια ότι ο εξηγισμό και οι σιδηρόδρομοι εφαρμόστηκαν σε πλατιά κλίμακα. Δημιούργησαν το φορτισμό, όλο αυτό Δημιούργησαν, διευρύναν χώρους χώρου εκτίναξ τη παραγωγική του κεφαλαίου. Σήμερα το κεφάλαιο αδυνατή να το πραγματοποιήσει αυτό το πράγμα. Γιατί καλό είναι το βήμα τη αλλά πώς θα πραγματοθεί η υπεραξία, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δηλαδή που θα βρεθούν οι τουρίστε σε αυτή την για να επανδρώσουν το γύρω γύρω από τον κόσμο. Και αντίθετα με την επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή συνεργασία και μειώνοντα τη ζωντανή βάση από την οποία αντίληψει η υπεραξία δημιουργεί του όρου στο επίπεδο της αγοραστικής δυνάμειας να χειροτερεύουν τα πράγματα. Η κρίση στην ουσία οξύνεται. Οξύνεται, ενώ φαίνεται ότι πάει να απαντήθει από το κεφάλαιο. Άρα με αυτή την έννοια νομίζω ότι αυτό που κρατάει σήμερα τον υπεραλισμό. Και δίνει τη δυνατότητα στο πούμε σε όλα αυτά που αναφέρατε και πρέπει να τα ψάξουμε όλα αυτά τα παιδιά που είπε ο φίλο, ο σύντροφο. Ε, πρέπει να τα δούμε, γιατί πρέπει να. Δεν δε μ' αρέσει το όρο επικαιροποίηση είναι λίγο. Ε, μου θυμίζει με την τρόικα, έχει ερωτή... Αλλά ε, πρέπει να το δούμε. Αλλά αυτό που βασικά κρατάει τον υπεραλισμό δεν είναι ο οικονομικό υπεραλισμό, είναι το γεγονό ότι τα αεροπλοροφόρα των Αμερικάνων είναι διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο. Ότι με εξαίρεση τη Ρωσία και γι' αυτό γίνεται η κρίση ο Κανής αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν τάχιστα οι Αμερικάνικες δυνάμεις να βρεθούν και να αντιπαρατεθούν. Αυτό που έλεγε σήμερα ο Πάμος το λόγο του, ότι έχουμε το σφυρί αλλά πρέπει το σφυρί να το χρησιμοποιούμε στα καρφιά που πρέπει. Δεν, ξέρω, δεν είναι για κάθε καφή, το είπε η χθεσινή του ομιλία. Άρα με αυτή την έννοια πιστεύω ότι ε, έχει σημασία το ζήτημα του υπεραλληλισμού Οπότε να ενσωματώσουμε και όλα, αλλά ποιο είναι το βασικό. Ε, και για να. Όντω. Ε, το. Αναφέρθηκα σε αυτό, αλλά το, το πέρασα. Ε, όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, η δικιά μα άποψη είναι η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδεολόγημα. Ιδεολόγημα που έχει να κάνει περισσότερο με την πρόθεση. Ε, την ανάδειξη του υπεραλισμού ως κυρίαρχου. Και στο ιδεολογικό επίπεδο και λιγότερο στο οικονομικό. Και έχουμε κάνει ολόκληρε εργασίε πάνω σε αυτό και πολιτικέ αναφορέ και οικονομικέ αναφορέ. Κατά πόσο έχουν αυξηθεί άμεσε επενδύσει, παγκοσμιοποίηση με την έννοια ότι έχουν ξεπεραστεί οι αντιθέσει ανάμεσα στα βασικά υπεραλιστικά εθνικά κράτη. Με την έννοια ότι το βασικό ζήτημα είναι ο οικονομικό ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει τέτοια παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση υπάρχει με την έννοια τη ένταση των αντιθέσεων, ότι τα κεφάλαια ο κύκλο. Που κυκλοφορείε των κεφαλαίων, αλλά και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Το παράδειγμα τη σύγκρουση Ευρωπαίων και Αμερικάνων αυτό δείχνει ότι ο πόλεμο των κεφαλαίων καλά κρατεί και ένα από αυτά τα θύματα του ήταν και η χώρα μα. Όσον αφορά όμω τι υπερεθνικέ ολοκληρώσει, ε, υπερ Κοιτάξτε, μιλάμε βασικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι άλλε δύο, τι Ναύτα, ουσιαστικά πλέον όλοι αναγνωρίζουν σήμερα ότι ήταν ένα παράδειγμα παρέμβαση του Αμερικάνικου το υπεραλισμού και με αυτή τη βένει ακόμη και αστικέ τάξει. Βενεζουέλα. Ε, Συμμάχισαν με τα λαϊκά κινήματα και αντιπαρατέθηκαν στη μάχη Έτσι Και έχουμε τα ιδιόμορφα φαινόμενα, τα φαινόμενα τη Λατινική Αμερική. Το πώ κομμάτια του πάνω και του κάτω συνταθίζονται και κοντράρουν τον υπεραλισμό. Στο, στο όποιο επίπεδο το κοντράρουν, υπάρχουν πολλά ερωτήματα εδώ. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ακριβώ εδώ είναι το βασικό ζήτημα. Πλέον είμαστε χαρούμενοι που όχι μόνο εμεί, α πούμε, ήμασταν από αυτού που ήμασταν κάποιο διάστημα. Οι ίδιοι αστείοι αναγκητές αυτή τη το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν λέει δημιουργονομική, δηλαδή δηλαδή κατά εξοχήν πολιτικό, αυτό που λένε πολιτική ολοκλήρωση. Δηλαδή με την έννοια ότι να ξεπεράσουν τα έθνη κράτη, τον εθνικό τους χαρακτήρα και να δημιουργήσουν ε, καταστάσεις και τέτοιες, έτσι ώστε να... Ε, πώς μπορεί η Αμερικάνικη Τράπεζα, η Ομοσπονδιακή, να κάνει... Ε, ε, να κόβει χρήμα και να ρίχνει τι αγορέ όποτε θέλει να το, κάνει Ευρωπαϊκή... δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα γιατί, Όχι γιατί δεν έχει τα μέσα, τα εργαλεία δεν έχει τα τεχνολογικά, γιατί ε, υπάρχει αντίθεση τη της Γερμανία με τη Γαλλία και αυτόν τον δύο με την Αγγλία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Άρα, με αυτή την έννοια, ε, το μόνο παράδειγμα υπερεθνικού, υπερεθνικού ε, μηχανισμού είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο αυτή τη στιγμή κλειδωνίζεται και κλειδωνίζεται ε, ή μπαίνουν ζητήματα και υπαρξιακά. Και αν κρατιέται αυτή τη στιγμή, κρατιέται από το γεγονό ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι δεν έχει βρει άλλο όχημα για την δικιά τη ε, γεωγραφική και γεωσταγική πέραν τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αύριο θα βρούμε τα πράγματα, δηλαδή κάποια πράγματα που μα φαίνονται στην περιφερειακά ή ε, πώς να το πούμε στο περιθώριο, ε, περιθωριακά, όπω είναι εναλλακτική. Αύριο μπορούν να γίνουν κυρίε αυτέ οι διδάμενε. Αν το πράγμα προχωρήσει. Και ήδη πιέζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιέζεται πάρα πολύ από αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Ε, τώρα, ε, όσον αφορά το, το ζήτημα των ε, αστικών ολοκληρώσεων των επαναστάσεων, υπήξε, όντως υπήρξε η επανάσταση στην Αϊτή και είναι ένα ζήτημα, ένα σημαντικό, το πώ γράφεται η ιστορία. πώ γράφεται η κυρίαρχη ιστορία, δηλαδή προχθές για έναν άλλο λόγο αναγκάστηκα να καταφύγω ιστορικά για το γιο μου και πήγα στην παγκόσμια ιστορία της ΕΣ, που είναι πάρα πολύ τόμου, την είχα αγοράσει τότε που την έδινε η μισοτιμής οριζοσπάστης. Και βλέπεις και ανοίγεις ένα τόμο και δεν βλέπεις ευρωπαϊκεντρική βλέπεις Ξεκινάει από το ντουταχάμα και πάρει μέχρι του συνδυάνησης. Όντως, πάρα πολλές επαναστάσεις και κινήματα ε, έχουν ε, υποτιμηθεί. Και δεν έχουν βρει την πραγματική του θέση, δεν έχουν καταγραφεί με τον σωστό τρόπο την ιστορία. Και όλο η ΑΕΤ ήταν ένα πρωτοπόρο, έτσι πάνε. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πούμε ότι, ε, ότι ε, δεν έτρεξε και τίποτα που δεν υπήρξαν αστικέ ολοκληρώσει. Η ε, αστική ολοκληρώσει κι δεν ήταν ενία για όλη την ακόμη και για οι χώρες. χώρε. Στην Βρετανία συμμάχισαν με τη Φεουδαρχία και το φάγανε τον πρόεδρο. Στη, στη Γαλλία κάνουν αυτό που κάναμε μετά το Θερμιδό. Δηλαδή το ίδιο το κομμουνιστικό μανιφέστο. Περιέχει πρόγραμμα για απευθυνόμενο ο Μάρξ στην εργατική τάξη το πώ θα πάρει αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού τη Γερμανία και θα του μετατρέψει σε επαναστατικού. Δηλαδή η έννοια του νεοδημοκρατικού σταδίου δεν την ανακάλυψε ο Μάρξ. Υπήρχε στη λογική τη μαρξιστική ότι μπορούν, δεν υπάρχει η έννοια τη καθαρή επανάσταση και μπορεί το επαναστατικό υποκείμενο να πηδήξει και στάδια. Να μην πάει αυτό το ευθύγραμμα, να περιμένουμε να ακτιθεί εξαθλίωση, να γίνει οι και ότι μπορούν να υπάρξουν άλλο είδου και θέλω να πω και κάτι άλλο. Το πιο έξω, παράδειγμα, το πιο έξω παράδειγμα, για να απαντήσω στο φίλο, το ότι ε, δεν αποδέχτηκε ο λελινισμός την ευρωκεντρική ε, αντίληψη για την επανάσταση, είναι ότι πραγματοποιήθηκε σαν αντίθεση με τις εκτιμήσεις της πλειοψηφίας των μαρξιστών της εποχής, Πραγματοποιήθηκε στην πιο καθυστερημένη χώρα τη Ευρώπη και στο αδύναμο Κρήκοτε. Τι άλλο πιο ζωντανό παράδειγμα μπορεί να υπάρξει από αυτό το ότι ο Λενινισμό ω το μη με τον Μαξισμό. Γιατί ήταν και σε και το μη με τον Μαξισμό. Και με αυτή την έννοια, εγώ θα έλεγα όχι μόνο να επικαιροποιήσουμε, υπάρχει ανάγκη επαναθυμοποίηση του Μαξισμού. Επαναθυμοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Και με την Αγία να βρεθούν τα στοιχεία τη βάση του και με την έννοια να προχωρήσουμε παραπέρα. Ε, εγώ θα είμαι σύντομο και κυρίω θέλω να απαντήσω στο ερώτημα του συντρόφου. Ε, Ζητώντα καταρχά ένα συγγνώμη και λέγοντα και ένα ευχαριστώ. Ε, συγγνώμη γιατί αν πέρασε αυτό, αυτή η τοποθέτηση μου είναι όντω λάθο δικό μου, είτε εκφραστικό είτε δεν ξέρω. Ε, και ευχαριστώ γιατί με διορθώνει και μου δίνει την ευκαιρία να το ανασκευάσω, τουλάχιστον τον τρόπο που το είπα. Αναφερόμουν, νομίζω, και αυτό σε οδήγησε από το συμπέρασμα. Ε, στο, στα, στο τι έγινε στην Ουκρανία και στο πώς διαψεύστηκαν φωνές α πούμε, και βγήκαν και λέγω ουσιαστικά κεντρώνοντα ότι υπήρχαν μόνο ταξικοί, μόνο ταξικό πρόσημο στα γεγονότα τη Ουκρανία αποκομμένα από ένα διεθνές περιβάλλον από έναν επικαθορισμό από, τα, από το διεθνέ. Και εκεί ε, πάει η δικιά μου κριτική. Προφανώ δεν διαχωρίζω τα δύο. Προφανώς, ε, το ένα. Ε, επηρεάζεται από τα άλλα, είναι διαλεκτικά συνδεδεμένα. Ε, προφανώ είναι στη λογική μου ένας ίδιο διαχωρισμό, ότι είναι σε άλλο επίπεδο τελείω ταξική πάλι από τον υπεριαλισμό. Ε, δεν ξέρω αν διευκρινίζω με αυτόν τον τρόπο την ερώτησή σου. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι στο φίλο του τελευταίου που τοποθετήθηκε από κάτω, προφανώ συμφωνώντα και με στοιχεία τη τοποθέτησή του. Ε, για τα μεταβατικά προγράμματα και το ρόλο που καλούνται να παίξουν. Ε, Κάτω τη γνώμη μου, πέρα από το γεγονός, δεν υπάρχει καθαρή, ας πω, επανάσταση, που υπόθηκε αρκετέ φορές εδώ πέρα. Ε, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καθαρά διατυπωμένος, αν θέλετε, να σε... ε, ο αντικαπιταλισμός δεν είναι καθαρός ποτέ, δεν θα το βρει ποτέ ως τέτοιο. Ε, νομίζω ότι κάθε φορά, στην ιδιαίτερη συγκυρία, το ερώτημα που τίθεται το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται θα πρέπει να απαντήσει για να καταφέρει να παράξει εκείνο τι δυναμικέ που θα φέρουν και τι ανατροπέ. Είτε το ερώτημα αυτό μπορεί να αφορά ε, τη δημοκρατία, είτε μπορεί να αφορά την επιβίωση, είτε μπορεί να αφορά την Ειρηνή, είτε μπορεί να αφορά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδου ε, ζητήματα. Νομίζω ότι η αριστερά, η σύγχρονη, η αντιπεργαλιστική η αριστερά ακριβώ που λέμε, θα πρέπει. Να αναδεικνύει τέτοιου δρόμου, θα πρέπει να αναδείξει τη λογική του άλλου δρόμου που είναι το ζητούμενο από όλε τι τοποθετήσει που πήγαν εδώ πέρα και πώ θα αναδειχθεί σε από του άλλου δρόμου. Θα πρέπει να, να συμβάλλει από την πλευρά τη αριστερά στο να, να βγουν τέτοιε λογικέ και τέτοιε επεξεργασίε. Είναι λογική ω ένα σημείο, ρε παιδί μου, οι προβληματισμοί που μπήκαν και από τον προηγούμενο ε, που τοποθετήθηκε για το κομμάτι τη τεχνολογική εξέλιξη, για το πώ. Κατ' ουσία νομίζω το ερώτημα είναι πώς μπορεί να σταθεί, στην ουσία, ένας κοινωνικός σχηματισμός που αποφασίζει ε, τη ρήξη με τα κέντρα, πώς μπορεί να σταθεί μόνος σε, μια, σε ένα τέτοιο διεθνής περιβάλλον. Και είναι ένα ουσιαστικό ερώτημα, ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο αριστερά, και όχι μόνο η αριστερά, το κίνημα συνολικά καλύτερα να, να απαντήσει. Η αριστερά πρέπει να κάνει επεξεργασίε, πρέπει να συζητήσει για αυτά τα πράγματα, πρέπει να συζητήσει και για μεταβατικά προγράμματα, πρέπει να συζητήσει για το πώ θα γίνουν οι αναγκαίε εκείνε ρήξει, δημι... όχι Πόσα θα δημιουργηθεί. πώς θα συναντηθούν τα, τα υποκείμενα που πρέπει να συναντηθούν για να φέρουν την, την ανατροπή και τη ρήξη. Και νομίζω ότι δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα πρέπει να υποτιμάται, ούτε μια κουβέντα η οποία θα πρέπει να παραπέμπεται απλώ. Ε, όλο και πιο πίσω στο μακρινό ας πούμε, μέλλον της ε, λαϊκής εξουσίας. Υπάρχουν ζητήματα που, που μπορούν και οφείλουν να τεθούν ε, σήμερα. Ρίξη με υπεριαλιστικούς μηχανισμούς, ε, εθνική ανεξαρτησία, παραγωγική ανασυγκρότηση, ε, ερωτήματα που αφορούν τον κόσμο και τον πόνο του αυτή τη στιγμή για το πώς θα καταφέρει να σταθείς από και να αγωνιστεί. Αυτή είναι η... Ε, λοιπόν, πώς γίνεται για κάποιος να είναι αντικοεπιτεριστής πριν γίνει η ολοκλήρωση του κύκλου κοφαλαίου. Όπως μπορεί κάποιος να είναι αντιφασίστας πριν είναι ο φασισμός. Βέβαια, για να είναι πραγματικά αντιφασίστας, πρέπει να ξέρει τι είναι ο φασισμός. Με την έννοια ότι διάφορα συστήματα σκέψης και μέθοδοι οργάνωσης κοινωνικών σχηματισμών ε, προϋπάρχουν με την ανθρώπινη προσωπικότητα. Οπότε, μπορεί κανεί να έχει μια αντίσταση σε αυτό και το θεωρεί Ωστόσο, εάν δεν αναπτυχθεί, δεν μπορεί να το γνωρίσει ακριβώς και να το πολεμήσει. Άρα, μπορεί να είναι αισθήκτοδος αντίθετο. αν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να έρθει τόσο το στο καλύτερο, αν όμως δεν τα καταφέρει, μετά αυτό το ένσκητο μεταφράζεται σε μια ε, γνώση η οποία πρέπει να αναζητήσει και τι μεθόδους που θα πολεμήσει, πούμε, αυτό πούμε, αυτόν τον αυτή η συζήτηση για το αν συνεχίζει η εποχή του υπεριαλισμού που περιγράφτηκε από τον Λένιν τότε ή υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Στην αρχή τη συζήτηση, μάλλον με θυμίζει, μάλλον με κάνει να σκέφτομαι μια αναλογία. Είναι σαν να λέμε ότι το γεγονός ότι το Άρτερ έκλεισε. Το μέγα έχει ανταγωνισμό με το Star και ένα μεγάλο τμήμα της τηλεθέαση έχει πάει στα social media. Ε, Ακυρώνει το ότι είμαστε στη πρώτη μας μαζικής κουλτούρας. Δηλαδή το ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ πολιτικών εταιριών, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ο υπερεαλισμό όπω ότι συνεχίζει να υπάρχει ο υπερεαλισμό που είχε περιγραφεί τότε. Όταν εγώ είπα ότι θα οδηγούσε στο τέλο του καπιταλισμού, δεν νομίζω ότι θα έπεφτει από μόνο του. Αλλά ότι θα δημιουργούσε τι κοινωνικέ συνθήκε, ότι η εργατική τάξη θα είχε πιο πολλέ δυνατότητε να πετύχει το σκοπό τη. Ότι η εσωτερική σύγκρουση των καπιταλιστών θα δημιουργούσε ένα ευνοϊκό πεδίο για να επιτύχει η εργατική τάξη αυτό το οποίο επεδίωκε. Αυτό έλεγε ο ελληνισμό. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι δεν συνέβαινε απαραίτητα αυτό. Γιατί στον βαθμό που στην αντιμετώπιση αυτού του σταδίου μπήκαν έννοιε ω απαραίτητα αποδεκτέ: ιεραρχία, έθνο, βιομηχανική ανάπτυξη, ευρωκεντρική αντίληψη. Γιατί το να λέμε ότι η Ρωσία ήταν ο αδύναμος κρίκος τη Ευρώπη, ε, ναι, αλλά υπήρχε και μια πειτοκρατία αιώνων. Δηλαδή μπορεί να είναι μια σύγκρουση με το που θεωρούσε ότι το ε, προλελευθεριά τη Γερμανία θα έκανε βάσει τη αγγλίας και το έκανε, ξέρω, το βιομηχανικό, το, το μικρό τη Ρωσία μαζί με του αγρότε, παρόλα αυτά είχε γίνει στο Μεξικό πριν. Οπότε αυτό αγνοήθηκε. Αυτό είναι ο ευρωκεντρισμός. Δηλαδή στον Μεξικό δεν έργηνε ποτέ τίποτα. Δεν συνέχει τίποτα στον Μεξικό ποτέ. Ε, και να τα βλέπουμε κάποια πράγματα σήμερα, ε, εννοείται πούμε, ότι και ο Τσε, όταν μιλούσε, που βέβαια είναι φοβαρά δυσάρεστο να ασκεφθεί κάποια κριτική στο Τσε, γιατί είναι αυτός που ήταν, αλλά με όσο μπορώ να διεκδικήσω τη δυνατότητα να πω κάτι, οι αναφορέ που έκανε στου πέντε αιώνε καταπίεση των Ινδιάνων ήταν πιο πολύ για να βάλει ένα πλαίσιο ενσωμάτωση σε μια μεταμωική αντίληψη ότι πραγματικά σε βότανε αυτό που είχε συμβεί. Δηλαδή ότι ναι, η Κρίνγκο είναι κακή, ήταν πάντα η Γιάννη και πρέπει τώρα όλοι να δείτε μαζί. Δεν διδασκόταν τίποτα από αυτό το οποίο είχε συναντήσει εκεί πέρα. Σε αντίθεση με τον πρώτο πυρήνα που έφτιαξε στο ζωνταγικό στρατό, που ήταν πρώτη Μαω οι οποίοι κάτι μάθανε, και γι' αυτό υπάρχει αναφορά σε αυτού, και ακόμα και η έκφραση για τον νέο κόσμο που είναι εφικτό, από αυτού προέρχεται. Ενώ, για παράδειγμα, με του Ναξαλίτε, δυστυχώ, επειδή υπάρχει η προϊστορία μια πολύ μεγαλύτερη χώρα, όπω η Κίνα, που ακολουθήθηκε ένα παρόμοιο παράδειγμα και κατέληξε να είναι η χειρότερη μορφή καπιταλισμού, κάνει κάποιου ενστικτοδό να του αδικούνε. Ενδεχομένω, να είναι ένα γνήσιο, ελπιδοφόρο, επαναστατικό κίνημα, αλλά επειδή πιο πολλοί το συνδέουν με μαωρισμό και πού κατέληξε η. Κομμουνιστική Κίνα, και τώρα τα συζητάμε αν η χείρα έπρεπε να κάνει το ένα ή το άλλο. Δεν νομίζω ότι ο πολλή κόσμο μπορεί να το συζητήσει. Μπορεί σε ομάδες που έχουν. Καταγωγή από την να είναι ενδιαφέρον στη συζήτηση, αλλά γενικά για τον κόσμο δεν είναι. Δηλαδή το να βλέπουν ότι κάποιοι άνθρωποι λένε μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή πέρα από τον καπιταλισμό, να λέμε ότι δεν ζητάμε τίποτα από το κράτο, να λέμε ότι είμαστε εδώ οι Ινδιάνοι και είμαστε μαζί ας πούμε, με του χωρί γη στην Βραζιλία, είμαστε μαζί με τι καταλήψει στην Ευρώπη, είμαστε μαζί με αυτού που μάχονται για τα δικαιώματα του φύλου, είμαστε, είμαστε, είμαστε, είμαστε, είμαστε, είμαστε αυτό ένα πράγμα ισότιμο και όχι μια κεντρική ας πούμε, καθοδήγηση η θα αποφασίσει και θα κάνει. Εμπνέει περισσότερο. Καλός ή κακός, νομίζω όμω καλός, Και καλός γιατί α, δίνει μια προοπτική. Μ, παρόλα αυτά, για να την στην αρχική ερώτηση, ναι, ήταν αντικαπιταλιστέ, γιατί ο φετιχισμός του εμπορεύματο δεν ήταν γνωστό τότε. Ήταν μόνο το πυρ και το αίμα. Και το πύργο και το αίμα είναι πάντα μαζί με τον φετιχισμό, συνέχεια ο καπιταλισμό. Απλά επειδή δεν υπάρχει τώρα τίποτα άλλο να φανταστεί κανεί, ακόμα και οι τη που ζουν κάτω από αυτέ τι ηθίκε, φαντάζονται ότι θα μπορούσαν να ζήσουν σαν Ευρωπαίοι. Δηλαδή, οι άνθρωποι, α πούμε, ξεκινάνε από την Κεντρική Αφρική περπατώντα μέσα από ζούγκλε, μπαίνουν σε πλοία, πεθαίνουν στη Μεσόγειο, του πυροβολέ, κυνηγάνε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει έστω ένα τη εκατομμυρία, ο το ξέρω εδώ, να γίνουν αυτό το πράγμα. Για να το πω αλλιώ, τι λέω, Καπιταγωγό, δεν είναι ο πια. Αλλά λέει ότι θα συμμετάσχει σε μια λοκαρία και ένα στου 10.000 μπορεί να κερδίσει. Και ο κόσμο το πιστεύει, και αυτό θα έρθει αυτό ο ένα. Αντί να πιστέψει ότι αυτοί οι 10.000 μπορούν να ενωθούν και να κάνουν κάτι. Και γιατί? γιατί υπήρξε μια μακρά ιστορία καταστάσεων που παρουσιάστηκαν ω επαναστατικέ και κατέληξαν να είναι αποτρόπαιε την ανθρώπινη ύπαρξη. Δηλαδή σκότωσαν το όνειρο. Και πρέπει να βλέπουμε ποιε μέθοδοι όταν εφαρμόστηκαν ως υποτιθέμενες ε, αντιστάσεις, σκότωσαν ένα όλυρο. Γιατί δηλαδή, ας πούμε, σε χώρες που υπήρξε μια μεγάλη ανάπτυξη τέτοιων κινημάτων, δεν υπάρχει σύμβαρη τίποτα, αντί αποφασίστε. Δεν μα προβληματίζει αυτό το πράγμα. Μην πηγαίνεις. Καλά, εντάξει, αν περάσουν και 200 χρόνια, κανείς δεν θα τίποτα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ήταν άμεσο απότοκο, γιατί οποιαδήποτε αναφορά. Δηλαδή, όλο μπορεί να είναι ας πούμε, ο Μιχαλολιάκος αυτό που νομίζει ότι είναι Εδωρία. Δεν έχει σημασία που εμφανισία κάποιο πολύ μοιάζει με Μέσα Ανατολίτη. Ο καθένα μπορεί να φαντάζεται σε ένα πλαίσιο ταυτοτήτων και θέμανση δηλαδή, τη κοινωνία ό,τι θέλει. Εγώ εδώ λέμε για φυσική συνέχεια. Δηλαδή, φτιάχνουμε τον νέο άνθρωπο. Φτιάχνουμε την κοινωνία η οποία ξέρει περισσότερο τον εαυτό τη και όχι τους διάφορους κομματικούς, ας πούμε, ηγέτες, που ο ένας έγινε ο άλλος έγινε μάνιζερ τράπεζας, ο άλλος ξεπούριστα τα πάντα, ο άλλος... Δηλαδή, πού ήταν αυτοί οι νέοι άνθρωποι που φτιάχανε από τους δεκαετής κομμουνισμού. Κορίνα, θέλεις να ρωτήσει. Με τον τουρκικό λαό. Ε, σήμερα ήθελα να σα ακούσω από την κομματεία από όπου κατάγομαι και ζω. Και όπω θα γνωρίζετε πολύ καλά, στι ευρωεκλογέ, το κόμμα Ισότητα, Ειρήνη και Φιλία στο Μινωτικό πήρε ε, τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Οδόμη και στη Θράκη. Προσπάθησα αυτή τη βδομάδα να βρω ε, να διαβάσω μια εμπεριστατωμένη ανάλυση ε, και έδεσα δυστυχώ με μεγάλο φόβο πάνω σε κάποια άρθρα. Ε, από σάι που είχαν να κάνουν κυρίω με ε, τη Χρυσή Αυγή και φασιστικά τέτοια ονόματα, ε, όπου μιλούσαν ε, για μια επερχόμενη, ότι αυτό αποτελεί μια πρώτη έκφραση μια άπειτη υπε υπεριαλιστική τακτική του Τούρκη προξενίου, ότι σε λίγα χρόνια από τώρα θα ζήσουμε κάτι αντίστοιχο στο πράγμα αυτό που γίνεται στην Κρυμαία, ε, και δυστυχώ δεν βρήκα καμία ανάλυση ε, Αριστερά να προσεγγίσει το ζήτημα ε, ορθά και με νυφαλαιότητα όπω περίμενα και όπως προσδοκούσα να δουν σε κάτι τέτοιο. Ε, οπότε το ερώτημά μου είναι: γιατί κρύβω ότι κάνω αυτό το εμπειρία με ξέ. Ξέ. Δεν, ξέ. Δεν, δεν ξέρω καθόλου εγώ, εγώ δεν ξέρω ποιοι, είναι, Τι, τι ε, με δεν με είναι με Τι είναι εμπειρία με αυτήν την εμπειρία με αυτήν Ένα κόμμα ισότητα, ειδήσει και φιλία τον Άριο Πάγο. Ε, και πολλοί ισχυρίζονται πλέον, έχει, έχει ξεφύγει από τα πλαίσια τη Χρυσή Αρχή και αυτόν τον μπλοκ. Και αυτό που με προβληματίζει ότι πλέον έχει πάει και στον τοπικό τύπο. Δηλαδή υπήρξαν πολλά δημοσίευματα καθόλου όλη δηλαδή τη διάρκεια τη εβδομάδα. Όπου υπήρχαν ψηφοφόροι που πήγαν στον τάφο του Σαββίρ, που έρναν φωτογραφίε, λέγοντα ότι η κληρονομιά σα είναι σε Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια στοιχεία εθνικιστικά που ισχυρίζονται τα οποία έχουν εισχωρήσει μέσα σε αυτό το κόμμα Ισότητα και Δημοκρατία από το πρώην κόμμα ΔΕΠ που ήταν το κόμμα του Σαντίκ. Ε, και για να επανέλθω τώρα στο έρευνά μου, θα ήθελα να ότι σα κάνω αυτή την ερώτηση με πολύ μεγάλη επιφύλαξη γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα ταμπού. Και κάθε φορά που υπάρχει μια λύση κάποιο αριστερό, και έτσι θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου για αυτό το θέμα. Ε, τα πρώτα κατακριστικά είναι ότι α να μην θεωρηθούμε ότι εκφράζουμε φασιστικέ ή τέτοιε τοποθετήσει. Και γι' αυτό θα ήθελα το δικό σα σχόλιο πώ επανέρχεται αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστά και πόσο επικίνδυνοι θεωρείτε ότι είναι μια διαλεκτική ε, πάνω σε ζητήματα έκφραση τη μειονότητα με όρου τέτοιου υπεριαλιστικού, ότι πάνε πούμε, να κατακτήσουμε κατακτήσουν δουλειά κ.ο.κ. Σαν τελευταίο σχόλιο, θα πω μόνο ότι διάβασα ένα μόνο άρθρο που είχε να κάνει με μια πιο μετριοπαθή στάση. Και έλεγε ότι το ζήτημα αυτό τη μειονότητα πρέπει να το προσεγγίσουμε όπω προσεγγίσαν διάφορε άλλε εκφράσει τη αντίστοιχη ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Όπου κατέβασαν και εκεί ένα μειονότητα κόμμα και πήραν πολύ ψηλά ποσοστά. Ε, εγώ θέλω να φτάσω με αυτή την θέση και να πιστεύω ότι. Να, να φεύγουμε από τι θεωρίε τη και να θεωρώ ότι πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν να εκφράσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην ονότητα και όντω υπάρχουν στην ονότητα και τα βλέπουν. Αλλά από την άλλη είναι πολύ έντονο ο προβληματισμό ε, που, που, που, που, που προκύπτει όταν περπατάω στην πόλη μου, στην πλατεία και βλέπω πάρα πολλά λεωφορεία με μισθοφόρου ψηφοφόρου. Το οποίο είναι ένα ζήτημα όταν μαθαίνω ότι μέσα στα τζαμιά βγάζουν ε, λόγου ή την ουσκατά της Ελλάδας. Ε, ε, ε, ναι, καταλαβαίνετε πως το εννοώ, έτσι. Mm. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει και κάτι για το οποίο πρέπει αριστερά να μιλάει χωρίς καμπού. Επίσης, το σχολείο του πράγματος του Κλήματος. Να σου μεταφέρω από ό,τι το βάζουμε έτσι λίγο πιο εμπειρικά, με την εμπειρία συντρόφων πομάτων που mm. δουν στην περιοχή εκεί και που βρεθήκαν απέντι σε αυτή την τανάλια. Από την μια μεριά την εθνικιστική πολιτική του ελληνικού κράτους και από την άλλη μεριά την όντως εθνικιστική για άλλους λόγους παρέμβαση του τουρκικού προξενείου. Ε, θέλω να πω το εξής ότι ε, στην ουσία πιστεύω και νομίζω ότι εδώ πέρα ελπίζω, αλλά μάλλον έτσι είναι, ενοποιούμε σε αυτό το θέμα, έχουμε όλοι ένα διμέτωπο αγώνα. Ο αγώνα μα είναι διμέτωπος και στον κοσμοπολιτισμό το ροκάνισμα των λαών, αλλά και ως αυτό που πάει να φανεί ως ε, το αντίδοτό του, ουσιαστικά η, η ενδυνάμους του εθνικισμού, δηλαδή είναι δύο γλώσσε του συστήματος, και ο κοσμοπολιτισμός και ε, ο ρατσιστικός λόγος, άλλη νοσηγιρώματα. Ε, και όντως υπάρχει παρέμβαση από τον Τουρκιοπροξενέο. Αυτό δεν μπορώ... Από τον Τουρκιοπροξενέο δηλαδή θα... έτσι. Αλλά εδώ υπάρχουν ένα ζητήματα. Ποιος δημιούργησε τους όρους για να κάνει αυτή την παρέμβαση στον Τουρκιοπροξενέο, δηλαδή για να μπορέσει να προσετεριστεί σε μαζικό επίπεδο κόσμο, ποιος του δίνει το δικαίωμα. Νομίζω είναι η πολιτική του ελληνικού κράτους, όχι μόνο η, η, η πολιτική απέναντι στους κόφωνους ή στους αυτούς που θέλουν να ορύνεται ως Τούρκοι. Για μένα το ζητήμα του αυτοπροεδρισμού είναι σημαντικό, ε, αλλά και η γενικότερη πολιτική, δηλαδή η γενικότερη πολιτική που ας πούμε τα τρία χρόνια μετά μνημόνια, θίγει τα πιο ευάλωτα και τα πιο ε, κάτω κοινωνικά στοιχεία στο κοινωνικό οικοδόμημα, Διπλά, δηλαδή του στυπάει και εθνοτικά και ταξικά. Και δημιουργεί του όρου με όλη αυτή την πολιτική που έχει δημιουργήσει, που βέβαια προσπάθησε το αστικό κράτο με, τη μετά μετσοτάκι που κάπω να καλύψει το έδαφο. Καταργηθεί, μπάει στα τουρκία χρόνια, αλλά και αυτέ οι κινήσει δεν ήταν σε επίπεδο δηλαδή γίνανε γι, από αστικέ δυνάμει. Όχι πραγματικά να προσετεριστούν το λαό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή, αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία. Το δικό του λόγο δεν μπορούν να το α πούμε, του μη εθνοτικού. Αλλά έγινε στην προσπάθεια να εξισορροπήσουν και να παίξουν με τα στοιχεία που έβαζε ο εμπεριαλισμό στην περιοχή και που ήθελε, α το πούμε, στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ για αυτή τη φάση Αμερική και ε, Ελλάδα και Τουρκία να έχουν κάποια κοινά σημεία. Στην επόμενη φάση μπορεί να κρίνει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν ότι οδηγηθήκαμε σε αυτό το, το αποτέλεσμα είναι, είναι συμπλήρωμα όλων αυτό το παραγόντων. Και όντω είναι, είναι μια πάρα πολύ δική, το βλέπω απο συντρόπου μου που μάχω. είναι μια δύσκολη θέση για έναν αριστερό, και το αριστερό, που είναι και όχι ο αριστερό Έλληνα, εν πάση περιπτώσει, έτσι, είναι πολύ δύσκολο να, να εκφράσει τον διαφορετικό λόγο, με την έννοια ότι που για μένα μα πρέπει να το πει ακόμη και πρέπει να πάει κόντρα στο ρέμα, Ότι οι δύο δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ότι πρέπει να αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα και το δικαίωμα αυτοπροισμού που θέλει ο καθένα. Θέλει να λέγεται του θέλει να λέγεται Τούρκω, θέλει να λέγεται Ρωμά. Αυτό να προσδιορίζεται. Και ότι θα πρέπει, ότι ταξικά και τους Τούρκους και τους Ρωμά και τους ε, ε, ε, Έλληνες εργάτε της Ξάνθης δεν τους ε, διαχωρίζει τίποτε από τον κοινό αγώνα ενάντια Και στην αστική τάξη, τον εσωτερικό εχρό και απέναντι στον υπεραλισμό που προσπαθεί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Δηλαδή λέγονται πολλά πράγματα. Ε, ενδεχομένως αργότερα να θελήσουν να παίξουν και αποσταθεροποιητικά. Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται κάτι άμεσα. Και περισσότερο από το πράγμα χρησιμοποιείται για την αντισυσπήρωση τη φασιστική. Αλλά ακόμη και αν θέλει να παίξει έτσι ο πειραλισμό, και υπάρχουν τέτοια σχέδια, υπήρχε στα Βαλκάνια σε δεκαετία του 90. Δηλαδή, κάντε υποχωρήσει στην Αλβανία, εσεί να σα δώσουμε εκεί. Ή χάστε εκεί για να σα δώσουμε τη Βόρειο Ήπειρο. Αν μπούμε σε αυτό, ακόμη και αν μπούμε, να είναι τουλάχιστον όσο γίνεται προετοιμασμένοι οι λαοί σε μια άλλη βάση να, τη, να, αντιστα, να αντισταθούν. Φοβάμαι ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά και, το... ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά και μεγάλο διχασμό. Γιατί και από, τη, και από τη μεριά των Ελλήνων, οι ενδυνάμωση των φασιστικών δυνάμεων και το αντιδραστικό κλίμα όλο πιο δεξιά πάει, ε, σε επίπεδο πολιτικό, δεν διευκολύνει. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Αλλά νομίζω πρέπει να βρει ο αριστερός, το θάρρος, να πει αυτά τα πράγματα. Ε, εγώ δεν έχω να πω πολλά, γιατί δύσκολα μπορώ να διαφωνήσω τουλάχιστον προσωπικά εγώ με το, και ως οργάνωση, ρε παιδί μου, με αυτά που έβαλε και ο σύντροφο ε, νομίζω ότι όντω έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ευημέτωπο ο αγώνα και ο κοσμοπολιτισμό και ο εθνικισμό από την άλλη. Και όντω οι θράκοι έχουν γίνει εγκλήματα τόσο στο επίπεδο το εθνοτικό, όσο και στο επίπεδο το πιο ταξικό. <coughs> και πράγμα που δεν φαίνεται μόνο ας πούμε, στη μειονότητα, φαίνεται και στου Έλληνε θράκε. Φαίνεται στην κατάσταση που βιώνει οι Θράκοι πρόσφατα, ήμασταν εκεί πέρα στα πλαίσια μια περιοδία, κατάσταση είναι τραγική στο επίπεδο τη οικονομία, ε, τη ε, αποβιομηχάνηση κτλ. Ε, όντω, γιατί σε μια αποστροφή του λόγου, νομίζω κατά λάθο ε, πρέπει να σου φύγει, είπε ότι το να χρησιμοποιούμε αντιυπεριαλιστικό λόγο για, για τα ζητήματα τη μειονότητα σου είναι και λίγο επικίνδυνο. Ε, κατά τη γνώμη μου, όχι. Αυτό είναι ο λόγο που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Γιατί όντω ο αντιυπεριαλιστικό λόγο στοχεύει σε αυτό ακριβώ, στο να καταδείξει ότι οι λαοί. Δεν θέλουν να χωρίσουν κάτι. Απέναντι τους έχουν μηχανισμούς, έχουν κυβερνήσεις, έχουν υπεριαλιστικές ολοκλήρωσης. Ωραία, εντάξει. Παράκουσα. Οκ. Συνήνδια λογική με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε τώρα το σκέφτηκα, ότι Αν υπάρχει μια αύξηση αυτή τη αντίθεση. εντάξει προφανώς όταν υπήρχαν πολλά χρήματα από 15 χρόνια είχε μειωθεί η αντιπαράτηση γιατί υπήρχαν χρήματα. Και όταν δεν υπάρχουν, οξύνονται. Νομίζω όμω ότι πρέπει να έχει παίξει ρόλο και η πάρα πολλών μπάτσων στην πράγκη. Μετά από την επιχείρηση ασπίδα που ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι μαζί με τον Ξαϊνοθία, στην Κομοπεντήμου, μου είπαν ότι έχει 5.000 μπάτσου. Όταν υπάρχουν 5.000 μπάτσου, από τι οποίε εξαρτάται η οικονομία μια πόλη, δηλαδή φεύγουν οι φοιτητέ και έρχεται η Και η αστυνομία που ψήφισε πέρυσι την 100 χρυσή Αρχή. Είναι μια αστυνομία η οποία θα πέναν στον Ιδρύ Μπαγκάλι και θα πετάξει το φασιστικό σχόλιο. Ο άλλο είναι ο πελάτη του, θα πει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι θα πάει στην καφετέρια να σου πω ότι Δηλαδή, ε, φαίνεται ξανά πως όταν αφήνεις να δημιουργείται ο εσωτερικός εκδόσης αυτό επεκτείνεται κι αλλού. Γιατί εγώ είμαι από και νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση μεγάλης αντιπαράθεσης των Ελλήνων με τους ε, Τούρκους, τους πόγματος δηλαδή, που είναι όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, σε πάρα πολλά σημεία είναι πολύ πιο... Κοντά στι καθημερινέ σχέσει από ό,τι κανεί φαντάζεται. Όπω και πάρα πολλοί θεωρούν ότι εδώ στην Θεσσαλονίκη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με του ε, δημοκρατέ τη Μακεδονία. Που επειδή πάρα πολύ πάνε στραρκιδικοί ε, και αφήνουν το συναλλαγμά του, ή πάρα πολύ από του κερκεί παγκοσμίζουν εκεί πέρα, ε, το έχουν κάνει πιο λογαριασμό. Δηλαδή, πιο πολλοί στην Αθήνα νομίζουν ότι πρέπει να γίνει χαμό παρά εδώ. Ε, ωστόσο, όταν δημιουργείται ένα τέτοιο μαύρο πράγμα, αρχίζει να παρασύρει κι άλλα. Πράγμαστε, να... έχει ένα δύσκολο πολιτικό κλίμα η σε σχέση με την Ζάνθη. Είναι πιο δύσκολο από αυτή την άποψη. <ομήν> <στις τελευταί> <innanzoopinto> Είναι δύσκολο. Είναι Νομίζω μπορούμε να περάσουμε στο κλείσιμο εκτός αν υπάρχει, υπάρχει μία σύντομη ερώτηση, κάποιο σχόλιο. πέντε <σχελί relative>. λεπτά. <σχελί und> <σχελί und> <σχελί und> Ε, μπορούμε να περάσουμε στο, στο κλείσιμο. <ετά το σχόλος> Γιατί έχουμε η τάξη εκεί πάλι Ά, μας Περάσαμε, περάσαμε, σας έγιε. Οπότε δίνω το λόγο στους ομοιητές, άμα θέλουν ένα, το τονικό του σχόλου, ένα κλείσιμο. Πάμε πάλι έτσι, Καταρχάς νομίζω, εντάξει, τα πιο πολλά υπόθηκαν, δεν θα κουράσω. Νομίζω, έγινε πολύ πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εγώ πρώτη φορά παραβρέθηκα στις συζητήσεις της και μάλλον θα ξανά έρθω. Ε, νομίζω ότι τέθηκαν ζητήματα, όπως είπα, συμφώνησα με κάποια, διαφώνησα με κάποια άλλα. Ε, το ζήτημα είναι ότι με έναν τρόπο επιστρέφεις στο Τραπέζι Κουβέντα για τον Ιμπεριαλισμό. Μπαίνουν ερωτήματα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει με έναν τρόπο να απαντηθούν και μέσα στο πλαίσιο μια κρίσης ε, πολύ πιεστικής ε, και μιας κατάστασης για τους λαούς, όλους τους λαούς. Ε, πολύ επώδυνης και πολύ είπε ο, ο Δημήτρης ότι επιστρέφουμε, μάλλον έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση προς ένα μεσαίωνα. Εγώ δεν θα ήθελα να το βλέπω ακριβώς έτσι. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε ακόμα σε μια φάση μετάβασης που δεν ξέρουμε ακριβώς θα ξημερώσει ότι πρέπει να οπλιστούν οι λαοί συνολικά αλλά και μιλώντα εδώ για την Ελλάδα και η αριστερά και το κίνημα ε, απέναντι στο, σε αυτό που λέμε υπεριαλισμό. θα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρη η θέση της αριστεράς απέναντι στο φαινόμενο ε, των υπεριαλιστικών επεμβάσεων να, να γίνει πιο ξεκάθαρος και ο τη λόγο και η αντιυμπεριαλιστική της δράση κατά κύριο λόγο. Νομίζω ότι, να μην κουράζω πάλι, περνάνε αυτά και μέσα από εξειδικεύσεις που, που είπα, ανέφερα προηγουμένως, γιατί δεν έχει σημασία μόνο να λε κάτι, αλλά και πώ θα το πολεμάς και θα παλεύεις να γίνει κτήμα του λαού. Ε, επειδή υπόθηκε για την αντιφασιστική δράση από το σύντροφο στο τέλος και επειδή προέρχομαι από μια γειτονιά, την Τούμπα, που δυστυχώς, παρά την προέλευση του κόσμου, ας πούμε, και παρά τη δύναμη της αριστερά εκεί πέρα, είχαμε ένα εκπληκτικό ποσοστό της Αυγής, στο 8%. Περίπου χίλιοι συμπολίτε μα εκεί πέρα βρίσκονται σε αυτή τη φάση. Ε, να ενημερώσει οι 13-14 mm. Ιουνίου. Μια χαρά. Μια χαρά. δεν mm. είναι καλά. Για την Τούμπα δεν είναι καλά. Mm. καλά. Mm. 13-14 Ιουνίου θα γίνει μια, ένα αντιφασιστικό διήμερο το οποίο διοργανώνεται από αρκετέ συλλογικότητες της περιοχής. Είναι μια φάση και να βρεθούμε μεταξύ μας τις συλλογικότητες που βρούμε εκεί πέρα, είτε της αριστερά, είτε από άλλου χώρου. Ε, θα υπάρξει ενημέρωση για συμμετοχή και δική σα και όπως θέλει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την ιστορία. Εγώ πιλευρά μου ευχαριστώ, δεν έχω να ακούω πολλά. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω, να πω ότι θα πρέπει να μας στριμώχετε κι άλλο. Για να, γιατί δυστυχώς ό,τι λέγεται στο αριστερά δεν έχει την κουλτούρα της συζήτησης. Υπάρχουν οι, οι ονομικές ζώνες και, οι, και τα φοβικά σύνδρομα μεταξύ μας και και με άλλες θεματικές. Ε, με ε, ε, νομίζω ότι δεν έχω να πω. Νομίζω ότι και για το ζήτημα του που με αυτό θα κλείσω θα τουλάχιστον, ε, δεν ξέρω να έχετε υπόψη σας στις θέσεις των φασιστικών κομμάτων ε, σχετικά με που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κόμματα της Υμπεραλιστικής Μετρόπολης μιλάνε για έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Χρυσή Αυγή, επειδή είναι Φασιστικό κόμμα μιας εξαρτημένη αστικής τάξης δεν έχει αυτό το συνθήμα, δηλαδή έχει, μιλάει για τον ευρωπαϊσμό, και τα... αλλά είναι πολύ πολύ πολύ πολύ προσεκτική και νομίζω ότι επειδή αναφέρθηκε και το ζήτημα της Κουμωτινής νομίζω ότι το διαφοροποιητικό στοιχείο, η οποία διαφορά είναι στον αντιφασιστικό μα λόγο να δώσουμε αντικαπιταλιστικά και αντιπυρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Είναι το πεδίο που εκεί πραγματικά αποκαλύπτει τη δράση του φασισμού και ότι είναι η πιο μαύρη εφεδρεία του συστήματο. Ωραία, εντάξει. Ε, Διατυπώθηκαν κάποιε διαφωνίε και είναι καλό που μπορούμε να συζητάμε. Ακόμη πιο καλό είναι να βρισκόμαστε σε πράξη στον δρόμο. Οπότε αποκτώντα την συντροφικότητα στον δρόμο, μετά συζητά και καλύτερα. Όχι ότι όταν είσαι σε κάποιο γραφείο, έχει την άνεση να θεωρεί ότι είσαι ο στρατηγό τη Ελλάδα και πρέπει να σε καταλάβουν οι αφελεί υπόλοιποι. Ε, Μπορεί να τα έχει αυτήν την ψευδέση για αιώνες, Λέω, Αλλά πέρα, πέρα, πέρα, όταν, όταν στριμώχνουν τα πράγματα, με τον άλλον έρθει σε επαφή. Οπότε να βρεθούμε στον δρόμο και μετά να συζητήσουμε και καλύτερα. Οπότε να βρεθούμε στην Τούμπα στην πρώτη φάση. Εντάξει.